Λοιπόν καλώ ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα. πιστεί στο ραντεβού μας. Ξεκινάμε εκπομπή ΑΕΠΣΛΟΝ Δημήτρη Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Στον Άρτεφμ φυσικά στους 90,6. Αλλά και μέσω της ιστοσελίδας για όλους εσείς που είστε κάπου στην περιφέρεια και δεν μπορείτε να μας ακούσετε αλλιώς. Μας ακούτε μέσω της ιστοσελίδας εκπομπή αλφαεψιλον.gr. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχουν και πολλοί περιφερειακοί σταθμοί σε όλη την χώρα που αναμεταδίδουν την εκπομπή. Λοιπόν, το συμβόλιο της υποταγής είναι το βιβλίο που δίνουμε αυτή την εβδομάδα. Το παρουσιάσαμε εχθές, πέντε ή τυχεροί. Θα κληρωθούν την Παρασκευή το μεσημέρι. Οπότε για τη συμμετοχή σας με το γνωστό τρόπο, αλλά το επαναλαμβάνω, ΕΠΑΜ, κενό, τη λέξη βιβλίο, το όνομά σα και αποστολή στο 54344. Ένα βιβλίο γραμμένο από ένα νεαρό επιστήμονα, το οποίο διαπραγματεύεται το νέο σύνταγμα. την ανάγκη για νέο σύνταγμα, εκλαϊκευμένο και το τονίζουμε αυτό, ένα βιβλίο που μπορεί ο καθένας χωρίς ειδικέ γνώσει να διαβάσει και να καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Δημητρή, γιατί μη διάσου όταν λέμε τις ειδήσει. Γιατί είναι ευχάριστες. <laughs> Γενικά <laughs> είμαστε σε ένα Μα ευχάριστο κλίμα. Η παραγορά δεν πάει καλά. <laughs> ναι. Είναι χαρά. Δώσαν 20 σέντς πάνω από την τιμή που είχε αποφασίσει το Eurogroup, και πάμε μια χαρά. Πώς αναιρείτε, ξέρεις, μια μέρα μετά την άλλη. Δεν ξέρεις τι τελικά θα έχουν ανερέσει, τι θα έχουν φέρει Να δεις τραπέζι. που θα μας προσθέσεις περισσότερο η επαναγορά, <laughs> παρά να αφήναμε το ομόλογα. Το χρέος. <laughs> και το αστείο είναι ότι δίνουν ευρώς. Δεν δίνουν τιμή, έμβρος τιμής. <laughs> που σημαίνει, ξέρει τι, ξέρεις, σημαίνει? ότι οι δικοί μας <laughs> θα πάρουν την ψηλότερη τιμή. Οι άλλοι θα πάρουν, θα <laughs> ότι σου λέγα, θα πάρουν τέστα, ότι πάρουν αυτό. Ό,τι μήνει, μήνει, μήνει, μήνει. Ότι υπάρχει στο ναι, διαθέσιμο θα το πάρουν. Θα το πάρουν αυτό. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι γίνεται, ναι. μιλάμε για βρωμιά άνετ προηγουμένου, χειρο, χειραγώγηση καραμπινάτη. Βεβαίως εδώ είμαστε κατ' χειρότρο μπανανία, οπότε δεν υπάρχει λόγους. Mm. Ε, είναι κρυφή η διαχείριση. Ε, μάλιστα δεν είναι ούτε κανένα δικείμενο του ελεκτικού συνεδρίου, το ελεκτικό συνεδρίο δεν ελέγχει τη διαχείριση, δεν είναι στο πεδίο ελέγχου του ελεκτικού συνεδρίου mm -hmm. η διαχείριση χρέους και μετά σε καλό να το πληρώσει από πάνω. Και το αστείο είναι ότι είναι ομόφωνοι όλοι να το πληρώσουμε παιδιά. Mm -hmm. Δηλαδή αν εξαιρέσεις το ΕΠΑΜ πούμε και, έτσι, ε, ε, και κάποιους, κάποιους ναι, ναι, ναι, έτσι κάποιους ανεξάρτητες κάποιοι χρονές έτσι, ανεξάρτητες όλοι οι άλλοι � είναι εντυπωσιακό, ας πούμε, αυτό. Έχουν πιστεί ότι το οφείλουμε. Το έχουμε mm. πάρει, ότι είναι αυτό ακριβώς το νούμερο που μας παρουσιάζουν. Και άρα... Εντάξει, και να μην πειστεί, έχουν πιστεί, δεν έχω βάζω το βάζω στο μυαλό τους ότι ένα χρέος που είναι καταχρηστικό για μια χώρα και ένα λαό, το διαγράφεις. Mm. Δηλαδή, κάτι το οποίο, ας πούμε, υπάρχει σε ενολούχη την ιστορία από την εποχή του 18ου αιώνα. Τίποτα. Δηλαδή, είναι πιο πίσω, ας πούμε, από τον... Μπα, από τον Άνταμο Σμιθ. Γυρίζουν σελίδα. Με αυτόν τον τρόπο. <laughs> εντάξει, ξέρει. Γυρίζουν σελίδα, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, εξαρτάται τι διαβάζεις. Mm, δεν ξέρω. Αυτοί ρω... γυρίζουν σελίδα και φιλομετρούν το Κοσμοπόλητα ρε, από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν βλέπω και τίποτα άλλο να έχω διαβάσει mm. στη ζωή τους. Άντε και το φωτορομάντζο. Και λοιπόν. αυτή ήταν η χοντρή κυρία που είχε, που θυμάμαι, πι πιτυρίκο, που ήταν μια... Στη, Το ονομάζω εγώ. Η του θεσσαυρού. Του θεσσαυρού ήταν. Ναι, εγώ θυμάμαι <laughs> τον άντρα της, ο Ζαχαρίας. <laughs> ναι, ναι. Θα, ναι. Θα, ναι. Την χοντρή κυρία δεν θυμάμαι αν είχε όνομα. Ναι. Αλλά τον άντρα της Αμίλιας. Λοιπόν, είναι δηλαδή λοιπόν, η κατάσταση τέτοια, ας πούμε. Δεν, οι άνθρωποι δεν έχουν διαβάσει τίποτα. Δεν ξέρω, πάντως εδώ τώρα θα πάμε με την αξιωματική αντιπολίτευση για να την ξεπετάξουμε στα γρήγορα. Oh. <laughs> πάμε στα Ακύρωση μνημονίου και γενναίο κούρεμα χρέους. Τώρα, τώρα είναι η είδηση, μη διώσιμο εδώ και καιρό το χρέο, ο κύριο Τσίπερας, ε, που ζητήσε την το ομιλία του μπορέ, στο ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο. Έχει μια έθεση προς τους Αμερικανούς, λέω, οφείλω να ομιλώ, να ομολογήσω. Δεν υπάρχει πρώτο συνθετικό που να μην έχει του Αμερικανού και να μην εμφανίζεται. Δηλαδή ε, είναι... Όποιο το δεν το βλέπει αυτό είναι τυφλός. Ακύρωση είναι... του προγράμματο τη ύφεση και γενναία απομείωση του χρέου. Προποθέτει η ανάκαμψη. Πώ θα γίνει όταν αυτό. Όταν αρχίζει και μιλάνε οι ξέρεις αυτοί που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί είτε για ανάπτυξη είτε για ανάκαμψη. Με κουμπώνες. Εκεί το παιχνίδι έχει αλλάξει. Πώ θα γίνει αυτό. Μα λέει. Πώ θα γίνει αυτό. Η απομείωση του χρέου. Όχι. Και στη συνδιάσκεψη του κόμματό του το κράτησε κρύφο, όπως όπω Λουβέρδο. Μα λέει στι αρχέ του Φεβρουαρίου θα mm. μα δείξει ε, τη λύση. Mm -hmm. Έτσι και αυτό το φυλάει για έκπληξη. Όταν πάει την κυβέρνηση θα μα πει μετά πώ θα κρυβικόψει το χρέο. Ή τα κεφάλια του λαού. Είναι, είναι, είναι το plan B που είπε από το προεκλογικά ότι υπάρχει ναι. αλλά δεν το παρουσιάζει ναι. το ελληνικό λαό και στου Ευρωπαίου ναι. να μην τρομάξουν. Αυτό ναι. είναι. Δεν ξέρει κανεί. Εγώ αμφιβάλλω αν υπάρχει plan. Τελία. Για οτιδήποτε. Ναι, νομίζω ότι αυτόματος πιλότος ήταν. Αυτόματος πιλότος που σημαίνει: Κονομάμε ό,τι κονομάμε από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και άσχημα να το λαός. Αυτή είναι η ολισθοδρία. Μα θα συνεχίσουν και τα κοινοτικά κονδύλια σε ό,τι αφορά το κόμμα το Ε, Για την αξιωματική και μέλουσα α, κυβέρνηση. Σε κυβέρνηση. Α, θα κάτι υπάρχει. θα βρούμε. Ναι, όχι, λέω επειδή έχουν <Και> επίτροποι πια, πάμε σε μια κατάργηση του ελληνικού κράτους. Θα γίνει μια ομοσπονδία hey, Ε, το δοσύλλογοι δεν χάσανε πότε ναι την προδοσία αγάπησαν πολύ Την προδότη κανείς <laughs> <laughs> Ναι, το θέμα είναι ότι πάντα ανταμείφθηκε Πλουσιοπάροχα έτσι. Ειδικά έτσι είσαι αριστερός Έχει μεγάλη πέραση στο σημερινό χρηματιστήριο αξιών Το mm. να αριστερός mm. Και να ξεπουλάς πατρίδα, λαό Τα πάντα ναι εντάξει ε, το μεταφράζουν αλλιώς άκουγα σήμερα τώρα όπως ερχόμενα τον κύριο Λουκούδη της ε, Δημάρ ναι. ε, ο οποίος ε, και υποστήριζε και ναι, υπο... ναι. όχι δεν είναι απλά αριστερό κάτι μισό λεπτό είναι ε, στην αριστερά της ευθύνης Ευθύνη. και υποστήριζε ακόμα με θέρμη παρά τις διαπιστώσεις που είχε κάνει πριν γιατί μιλώντας με τον δημοσιογράφο ο οποίο του έλεγε βεπαιδί «Παι, όλα τα δεινά που ζει ο ελληνικό λαός τα διαπίστωσε και αυτό. Μ' αρέσει όταν οι όταν οι κυβερνώντε διαπιστώνουν. Μπράβο. Διαπιστώνω εγώ. Εσύ πρέπει να κυβερνήσει. Θα είχε έγκυρα να πάρει το τρία για να διαπιστώνει. Ε, λοιπόν, είσαι για να πάρει αποφάσει, έτσι mm -hmm. δεν είναι. Mm -hmm. Λοιπόν, mm -hmm. και να διοικήσει. Α mm -hmm. ah, σε τι διαπιστώσει για μένα. Mm -hmm. Λοιπόν, αφού διαπίστωσε όλα αυτά τα δεινά, μετά είπε, υποστήριξε για μια ακόμη φορά, γιατί η αριστερά τη ευθύνη ανέβηκε στην εξουσία και ανέβηκε γιατί ναι, λαό έχει το χ ναι. Εντάξει, αλλά αλλιώς είναι να χρεοκοπήσει Βεβαίως Μάλιστα Και αυτό διαφυλάτει η αριστερά Το να μην Το να μην χρεοκοπήσει ο λαός. Το να πεθάνει ο λαός, δεν τρέχει τίποτα είναι μέρος της ζωής ο θάνατος. Αυτό ρωμάς. Η χρεοκοπία όχι. Ναι. Η χρεοκοπία <laughs> δεν είναι. Λέγω, το να θάνατος είναι. Να επιστρέψουμε το θάνατο κάποιον άλλο αντί για, για, για ημών, ας πούμε. Ξέρω μια ιδέα. Λέει. Την έξοδο από τη χώρα και... Ναι, κάλιστα ναι. πούμε, μπορούμε να, να φροντίσουμε το, για το θάνατο των λικούδιδων και όλων των συναφών mm. επαγγελμάτων. Πρόσεχε, ε, και τώρα, τί, τί, πρόσεχε τώρα να μην σε ακούσει κανέναν εισαγγελέα, δεν ξέρω αν άκουσε, ο εισαγγελέα ή η εισαγγελέα μάλλον, γυναίκα είναι, δεν θυμάμαι το όνομά στη Θεσσαλονίκη θυμάσαι την ιστορία που το πρωτοδικείο ε, αθώσε του ε, συλληφθέντε για την επίθεση στο γερμανό πρόξενο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, η εισαγγελέα σήμερα κατέθεσε έφεση πάνω, άσκησε έφεση στην συγκεκριμένη απόφαση, λέγοντα ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνει ότι υπήρξε, που έχουν αιμολογήσει και οι ίδιοι, σύμφωνα με αυτό που διάβαζα ε, οι συλληφθέντε ότι υπήρξε επίθεση στο Γερμανό ναι, πρόξενο ναι, ναι. άρα υπάρχει αδίκημα και ότι η δίκη δεν είναι πολιτική είναι σε ποινικό, ποινικό. Ήταν περαστική δηλαδή, είδαν το Γερμανό δεν α, είναι μια πολιτική. Ήταν μια φάτσα που θέλει σφαλιάρα πάμε να τον παρέσουμε. Είναι ποινικό, κάνει αυτό Κάνε το διαχωρισμό. Προφανώ. Δεν είναι στα πλαίσια τη διαδηλώση και τη κινητοποίηση όπου είναι μέρο τη άσκηση κυριαρχία του λαού. Αυτά. Δεν τα έχει ακούσει αυτά η κυρία Σαγγελέας. Δεν τα έχει ακούσει αυτά. Δεν πέρασε από την νομική σχολή. Δεν τα άμαθε αυτά. Ε, ε, εντάξει. Φοντα, Μάνας δεν διάβασε. Σγουρίτσα δεν διάβασε. Την κατάλυση της δημοκρατίας φοβάται ναι, δημοκρατία, δημοκρατία, ότι η Σαγγελέας. Ναι, τη δημοκρατία. Την δημοκρατία δεν υποσχεύει ο Γερμανός αθώνος... πόξενός. Όχι, πρέπει μου δικαιοσύνη σου. Λέει και ότι εμείς αν δίνουμε ότι αθωώνουμε ε, ανθρώπους, πολίτες, συνδικαλιστές οτι, έτσι, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε τέτοιου είδους επισόδια ναι. το ότι αύριο φοβάται ότι θα υπάρχει μια έκρηξη ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει να πάρει και κάτι στα χέρια και να προβεί σε πιο, βίαι, πιο βίαιες πρέχει, κινήσεις πιο βίαιες κινήσεις ναι. και όπως ξέρει αυτό δεν το θέλουμε ο, όχι εγώ προσωπικά ναι, δεν, δεν, το δε, δεν έχει καταλάβει ότι το είναι σύστημα καταστολής η δικαιοσύνη είναι σύστημα απονομής δικαιοσύνης με βάση το συμφέρον του λαού, γιατί στο όνομά του αποδίδει mm. δικαιοσύνη και με βάση το Σύνταγμα. Ό,τι κινητοποιείς είναι μέρος άσκησης κυριαρχίας του λαού. Εγώ λέω μήπως ήθελα απλά να δείξει πόσο καλά κάνει τη δουλειά της, διότι δηλαδή, όπως μου είπες θα έρθει ξένος της Έρχεται ξένος ε, Άρα... Ευρωπαίος. Ναι. Mm. Ε, Ευρωπαίο ή Γερμανό. <χαι> Ευρω... <χαι> Όλοι οι Ευρωπαίοι είμαστε. Τώρα. Ναι, εντάξει, αλλά επειδή από όλη την Ευρώπη μόνο οι Γερμανοί. Δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει ότι μόνο οι Γερμανοί μα έρχονται. Από όλη την Ευρώπη ναι, οι ναι, πιο ικανοί και είναι και οι Γερμανοί. Έχουν και Έλληνε μαζί του. Ο Ράχεν Μπαχασμού και Έλληνε. Ναι. Ελληνόφωνου δηλαδή. Εντάξει, ναι. Γιατί δεν είναι Έλληνε. Όπω οι παλιοί τουρκοχριστιανοί που του λέγανε. Δεν μα έρχεται ένα Γάλλο, ένα Ισπανό, ένα Άγγλο. Α, Ευρωπαίοι δεν είναι κι αυτοί. Μόνο οι Γερμανοί μα έρχονται. Ευρωπαίοι είναι διευρυμένη έννοια Αυτό δεν θα έρθει να κάνει εδώ η Σαγγελέας δεν θα έρθει εδώ, θα είναι, θα κατασταθεί μάλλον στη Γερμανία ως Ευρωπαίους ναι. και, και θα έχει α, την αρμοδιότητα στην εναρμόνιση των δικαίων αναχώρα χώρα, κυρίως στα ζητήματα της οικονομίας Ευρωπαίους ευρωπαίου η είναι το α, Uh, δηλαδή θα είναι ο Γενικό Αγγελέα uh, τη Ευρώπη. Uh, ναι, ναι, ναι, Γενικό uh, Αγγελέα τη Ευρώπη, ο οποίο uh, σε αυτό θα υπακούν uh, όλε τα συστήματα δικαιοσύνη uh, τουλάχιστον όσον αφορά τα συστήματα οικονομικών εγκλημάτων. Αυτό εμφανίζεται πρώτον όταν δεν αντιμετωπιστεί το παπροχρήμα. με τη uh, uh, Ναι, καλά έτσι αν, το πετάνε. Συνήθω να αν, μην υπάρχουν αν αντιδράσει. Θα πρέπει. είχαν συλλάβει το Γιώργο για την κυβέρνησή του και ολόκληρο το Λουξεμβούργο. Uh, και φυσικά. Θα είναι ο εκτελεστικός βαχίωνα μιας εναρμόνισης δικαίου ναι. με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δηλαδή με βάση τα πρότυπα των οργανισμών των οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τώρα τι σημαίνει για μας, Επει, επειδή εμείς υποτίθεται ότι υστερούμε στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματο όχι υποτίθεται εντάξει αιστερό μαχονέ γίνονται ναι. έσκι τώρα τις τελευταίες δεκαετίες μην το συζητάμε αυτό, ναι. Ας... αυτό είναι Ναι, θα πούμε και θα δούνε γιατί αυτός ο κερατάς με το... με το μικρό διαμέρισμα ενώ χρωστάει τόσα ναι. το έχει ακόμα το έχει μ... ακόμη ναι. έγκλημα πάτω ναι. το ναι. ενώ για παράδειγμα εκείνος που έχει κατακλέψει το ελληνικό δημόσιο ναι. έχει καταχαραστεί χρήματα και δεν έχει μετατρέψει σε κεφάλαιο σε ξένες τράπεζες δεν έχει πρόβλημα ναι. αυτός είναι επενδυτής δεν είναι κλιματίας πιστεύεις οκεί. άσε δε που αν τον αντιμετωπίσουμε θα δημιουργήσουμε πρόβλημα και ενός αγορές άρα το, το καλό έχει της αγοράς είναι το δημόσιο συμφέρον άρα προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον. άρα προστατεύουν τις αγορές αυτό δεν είναι το ευρωπαϊκό δικαίωμα ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι ναι ναι έχουμε ορίσει, Φέρα, έχουμε ορίσει... το δημόσιο συμφέρον ταυτόσιμο με την καλή λειτουργία της αγοράς, αγοράς. <coughs> <coughs> άρα ό,τι συμφέρει την αγορά συμφέρει το δημόσιο συμφέρον τη δημοκρατία, την κοινωνία έτσι όλα και αυτά δηλαδή δεν ξέρω ότι πάνε, πάνε πλέον μαζί αυτά άντα. οι αγορές και οι και ο εισαγγελέας αυτό το πράγμα θα έχει και βεβαίω για να έχουμε εισαγγελέα για να έχουμε καλό ερώτημα <laughs> δηλαδή με ναι. ευρωπαίος εισαγγελέα ο εισαγγελέας προποθέτει επειδή είναι εκτελεστικό όργανος της διοίκησης δεν είναι δικαστικό έτσι ναι, ναι, ναι. θα προποθέτει και ανάλογες αστυνομικές δυνάμεις δηλαδή αστυνομικούς βραχίωνες καταστολής α καταστολής, ναι. Πώς? Θα γεμίσουμε από μονάδε καταστολής. Κάθε μία θα έχει και το όνομά της, αλλά θα γεμίσουμε. Βεβαίως, καθότι ξέρετε είναι η δημοκρατία. Επειδή μου, είμαστε στην Ευρώπη, δημοκρατία. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μα έχει πέσει λίγα και στενό. Είναι το κόστο τη ενοποίηση. Το κόστο τη ενοποίηση. Η εξαφάνιση των λαών. Να. Για να σωθεί, είπαμε, η Ευρώπη και το ευρώ. Ναι, πάντα. Και βεβαίω όλοι αυτά τα... τα... Ε, τέλος πάντων, τα παπαγαλάκια του ευρώ, ναι. τέλος πάντων, αυτοί οι, Ευρω, οι ευρωπαίοι. Αυτοί που υποστηρίζουν. Ναι. Ε, μία έτσι απλή ερώτηση. Μπορούν να μου εξηγήσουν γιατί και πώς μπορεί να εφαρμοστεί άλλη πολιτική μέσα στο ευρώ. Τι λέω εγώ τώρα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα νόμισμα το οποίο οφείλει να είναι σταθερό και υψηλής αξίας. Mm -hmm. Πώς, πώς θα... μπορείς να προσαρμόσεις την οικονομία σου σε αυτό χωρί να ακολουθήσει πολιτικές εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή πολιτική αγιευθήνη, που βιώνουμε σήμερα. Ξέρω εγώ, λέω, λέω, ρε παιδί, κάποιο μπορεί να μα το εξηγήσει. Μια απλή εξήγηση, θα μα το δώσει mm -hmm. κάποιο. Από αυτού που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν άλλε πολιτικέ. Γιατί υπάρχουν οι άλλοι που είναι αρκετά αδίσταχτοι, ώστε να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική και να σου λένε φατσαφόρα, ότι από τον νόμιζο δεν βγαίνει. Mm -hmm. Έτσι. Καλά, αυτοί είναι εγκληματίε. Κοινού ποινικού δικαίου. Εγκληματίε. Στην οικονομία δεν, δεν υπάρχουν μπαίνεις, στην βγαίνεις, ή όπως έλεγε ένας φίλος. Και πολύ σωστά, οι νόμοι της οικονομίας τις φτιάχνουν άνθρωποι. Αλλά αλλάζουν το θέλουν οι άνθρωποι. Και δεν υπάρχει τίποτα που δεν γίνεται. Mm. Αυτά είναι οικολογικά, είναι σωστά. για ανόητους. Σωστά. Και βεβαίως για τους γκάνξτερ της οικονομίας. Mm. Λοιπόν, το, το ερώτημα για αυτούς που λένε ότι μπορούν να υπάρξουν άλλες πολιτικές με ανώρθωση της οικονομίας υπέρ των εργαζομένων και όλα αυτά μπορεί να μας εξηγήσουν πώς μπορούν να γίνουν αυτό εντός του ευρώ μας δώσες μια ιδέα ρε παιδί μου το πλάνο του το πώς πλάνο θα κολυμφθούν α πούμε ναι. ε, ξέρω εγώ σε πόσα τέρμενα θα δώσουν αύξηση στους εργαζόμενους για παράδειγμα ώστε το ευρώ να μην κρυφτεί σε πόσα τέρμενα σε 4 αιώνες σε δεκαπέντε αιώνες το δεκαπέντε μετά χριστό Ξέρω εγώ, το, το 22.000 μετά Μωάμεθ, πότε ρε παιδιά, δηλαδή πότε θα σας επιτρέψει το ευρώ να έχετε δυνατότητα αύξηση του μισθού ή δεν προβλέπετε. Νομίζω ότι τον το βλέπουνε, ναι. ξέρεις μέρα μέρα, θα πηγαίνει. Ναι. Και πώς α πούμε για παράδειγμα, είχαμε μια συζήτηση με έναν επαγγελματία. Ένα μαγαζάτο ο άνθρωπος, ναι. ο οποίος έκλεισε κατά το βάρος 100.000 συσσωρευμένων χρεών. Έκλεισε. Όπως χιλιάδες βέβαια, έτσι. Ωραία. Να κάνω ένα απλό αριθμητικό υπολογισμό που έκανε ο άνθρωπος, γιατί ο οικονομολόγος δεν είναι. Αλλά είναι της πιάτας άνθρωπος, mm -hmm. οπότε mm -hmm. καταλαβαίνει τι σημαίνουν όλα αυτά. Απλή αριθμητική ναι. Βεβαίως ε, είναι αδύνατο να το παρακολουθήσουν Αυτό το πράγμα Η, η ψηλά ιστάμενη επιστημονική εγκέφαλη Των επιτελείων των κομμάτων Του αντιμμιμονιακών και μνημονιακών Καθότι πως να παρακολουθήσουν τώρα ε, Τους α... ανθρώπους της πιάτσας α, Αν είναι στώρα, απλοϊκές οι συσώσεις ναι. Λοιπόν Ας ποτέ. πάρουμε λοιπόν mm. Ότι αυτός είναι ένα, ένας τυπικός Άνθρωπος της τάξης του Του οι άνθρωποι που σηκώνει το βάρο του 80% τη απασχόληση στην Ελλάδα. Αυτή σηκώνει το βάρο τη απασχόληση. Εντάξει. Okay. Άρα δηλαδή, μα ενδιαφέρει να αποκατασταθεί η ισορροπία σε αυτό το τομέα, γιατί θα μπορέσει να τραβήξει μεγάλο όγκο απασχόληση, συνολικά σαν τομέα, mm -hmm. η μικρο, λεγόμενη μικρομεσαία. Ωραία. Χρεοκόπησε για χιλιάρικα έκλεισε το μαγαζί του. Αυτό για να μπορέσει να πληρώσει τα 100.000, που είναι εφορία, ασφάλιση, τράπεζες θα πρέπει ας πούμε ότι έχει ένα μέσο κέρδος 20% Μάλιστα. να πούμε 10% επειδή είναι το, το κρίσιμο 10% Μαι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν α, να έχει ένα ετήσιο τζίρο για να δώσει μέσα σε ένα χρόνο να επιστρέψει αυτά τα λεφτά να πάει και, και να αποκτήσει ψευδοποίηση και να συνήθει το μαγαζί του Έτσι, ένα εκατομμύριο επειδή ένα μαγαζί δεν νομίζω ότι μπορεί να βγάλει ένα εκατομμύριο, ας πούμε ότι θέλει, πούμε, ότι έχει 100.000 τζίρο κάθε χρόνο, για πόσα χρόνια για να τα βγάλει αυτά, δέκα χρόνια. χρόνια. Καταλαβαίνουμε ότι είναι απατεώνες αυτοί που σας λένε ότι εντός του ευρώ και με αυτές τις συνθήκε μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη της οικονομίας και μάλιστα αποκατάσταση των ψωροπιών και των κοινωνικών αδικιών στους μικρομεσαίους. Πώς είναι δυνάτον ένα μαγαζί, σε σημερινές συνθήκες έλλειψης κυκλοφορίας νομίσματος απόλυτου ελέγχου ε, μέσω του ευρώ και όλα αυτά τα πράγματα πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να βρει και να μπορεί να αποκαταστήσει τα 100 χιλιάρικα που χρωστάει πώς θα πρέπει να υπάρξει μια δεκαετία οικονομικής ανάπτυξης η οποία θα είναι πάρα πολύ με, με πολύ ψηλά ποσοστά πώς αλλιώς θα γίνει και θα πρέπει να το περισύβουν και όλα, όχι μόνο για να δίνει, αλλά πρέπει να το περισέβουν και για το ίδιο για να επιβιώνει Λε. και να πληρομίσω τα λειτουργικά κτλ. Πόσο αυτό θα γίνει η επενδύσια συνθήκε μπορεί να μα εξηγεί κανένα. Εγώ έχω πει, διαγράφουμε το χρέο. Προ τι τράπεζε. Ένα, δεύτερον. Ω προ το ζήτημα του ασφαλιστικού, έτσι αλλιώ το ασφαλιστικό θέλει αναδόμεση από μηδενική βάση. Έχει χειροκοποίηση, το έχουν ξεφυλήσει και από μηδενικέ βάση. Αυτό σημαίνει ότι σύστημα καινούριο, ενιαίο κοινωνικής ασφάλισης που θα καλύπτει τα πάντα και τους εργαζόμενους με ανελαστικά ασφαλιστικά δικαιώματα, για όλους τους εργαζόμενους. Λοιπόν, και να το πρικοδοτήσουμε. Πώς μπορούμε να το πρικοδοτήσουμε όπως το πρικοδότησε ο Παπαναστασίου όταν ίδρυσε το ΙΚΑ. Είχαμε mm -hmm. εθνικό νόμισμα τότε. Βεβαίως δάνεια πήραν τότε, αλλά με το εθνικό νόμισμα εύκολα πνευμότητα αυτή η ιστορία. Σύντο γεγονό ότι αν δώσουμε ένα αριθμό αύξηση του εισοδήματο το οποίο υπερβαίνει τα 3% ετήσια σε καθαρή βάση, το, τρα... το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα θα γεμίζει αποθεματικά από το πρώτο χρόνο. Αν έχουμε και ασφαλιστικά, δικαιω... και ασφαλιστικά δικαιώματα ανελαστικά, όχι ανασφάλιση εργασία και ανεργία θα τρέχει, yeah. σύντο γεγονό θα μαζεύονται και τα λεφτά. Όταν θα... θα τα χαρίζουμε στου μεγάλου και θα πατάμε στους στο λε... μικρού. Ή θα κάνουμε διακανονισμού σε 5.000 ήταν. Λοιπόν, οπότε μπαίνει λοιπόν το θέμα ότι υπάρχουν τρόποι. Αυτό μπορεί να γίνει εδώ σε ευρώ. Όχι. Θέλει εθνικό νόμισμα. Εθνικό κρατικό νόμισμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς θα το κάνουν εδώ στο ευρώ. Μπορεί να μας πει κανένα. Ήδη δεν λέει κανένα τίποτα. Από αυτούς που υποστηρίζουν ότι μπορεί να γίνει άλλη πολιτική. Να μας πούνε ρε παιδί μου πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Σε σημερινές συνδέκες, πατώντας στο σημερινό έδαφος Όχι στο έδαφος του Άρη Του κοκκινού πλανήτη Εδώ, τώρα, πώς τώρα. Και εφόσον δεν έχουν να πούν απολύτως τίποτα Γιατί ξεφύλισα το βιβλίο του mm -hmm. κ. Mm -hmm. Δαγασάκη Με μεγάλη εντύπωση Δεν ήταν πιο αεροδιά. φλίαρο πιο ανόητο και πιο ανώσιο βιβλίο δεν έχω διαβάσει την τελευταία δεκαετία δεν είχε τίποτα στο συγκεκριμένο mm. τίποτα για να πει ελε παιδί μου φυσικά ως προς το θεωρητικό τυπο βάθρο. το μόνο που μπορεί να πεις είναι διαφωνώ τόσο πολύ που μένω σιωπηλός είναι mm. τόσο αντιεπιστημονικό Ποια είναι η η κύρια ιδέα του βιβλίου του κ. Γραγκασάκης Ξέρω εγώ θα πρέπει να το ρωτήσουμε τον ίδιο <laughs> νομίζω ότι θα πρέπει να γράψει ένα ειδικό κείμενο για να εξηγήσει το βιβλίο του δηλαδή γιατί διαφορετικά <laughs> είναι εντυπωσιακό πράγμα δηλαδή, <laughs> τι θέλει να, να μας πει άστα δηλαδή. <laughs> να το διαβάσουμε πιο προσεκτικά γιατί ξέρετε εγώ διαβάζω γρήγορα έχω <laughs> μάθει και διαβάζω <laughs> γρήγορα λοιπόν και Υπερηφανεύομαι ότι καταλαβαίνω το ίδιο γρήγορα. Εδώ σηκώσατε τα χέρια, αλλά έπρεπε να ξανά το δεύτερο. Γιατί. Ωραία. Λοιπόν. Ναι, μάλλον θα ήταν η ουσία, φαίνεται εκεί. Άφησε τι παραγράφου, να βαριέσαι μάλλον, όπως το διάβαζες. να Εντάξει, όχι σε αυτά τα πράγματα, ειδικά όταν θέλω να ασκήσω πολεμική. Έχω πολύ κοιταμμένη την προσοχή. Αλλά φαίνεται ότι μου ξέφυγαν κάποιες λέξει. Οι οποίε ήταν η λέξη κλειδιά σε ένα παζλ το οποίο δεν το λύνεις εύκολα, είναι μάλλον των 17.000 ή των 150.000 ε, κομματιών και ξέρεις άμα σου ξεφύγουν αυτά τα βράματα μετά και χάνεις την εικόνα. Άρα μέχρι να έχεις σαφή αντίληψη, ναι. εγώ αυτό που καταλαβαίνω Δημήτρη είναι ότι ο, ο κ. Ζαργασάκης έγραψε ένα βιβλίο το οποίο δεν κατανόησες. Αυτό ναι, αυτό. <laughs> Ήθελα να πω ότι εδώ ισχύει απόλυτα αυτό που λέει ο Χάρη Κλίν σε μια παλιά του έτσι, εκδοχή το «Κατούρα να φύγουμε» ας πούμε. Το που έλεγε που έκανε μια κυρία που άκουγε έναν τύπο που έλεγε περί προτσές που διαμορφώνονται ανάποδα για χαλόνια και λέει Πομπομόρφος, ο πιμπ, Κάπως έτσι έμεινα και εγώ άναυδος. Πομπομόρφος, ο πιμπ, κατάλαβες τι γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο όσο θέλεις, θα... θέλεις να... Σατυρίζει πολύ ωραία και ο Χαρηκλίνο αλλά αυτό το δίθεν και το ναι. τίποτα τελικά αυτό είναι <laughs> το είναι τίποτα το και εδώ μου... Ναι. μου ήρθε στο μυαλό α πούμε του α, α, μια παρατήρηση ενός πολύ μεγάλου οικονομολόγου ιστορικά του James μακάλο, ο οποίος έλεγε ότι όταν ένας οικονομολόγος μιλά περί διαγραμματός ας το λέω έτσι ναι δύο πράγματα συμβαίνουν ή κρύβει τις αληθινές του προθέσεις το που θέλει να το πάει το ζήτημα ή απλούστατα έχει πλήρη άγνοια για αυτό που μιλάει εντάξει το έχει γράψει ο Μαγκάλο το είναι η πολιτική οικονομία μάλιστα το συγκεκριμένο ερώτημα το έχει γράψει για την για την Βριτάνικα της εποχής Μόνο που το έβγαλε και βιβλίο μετά γιατί ήταν εξαιρετικό. Και έχει εξαιρετικό, είναι στα αγγλικά δυστυχώ, δεν έχει μεταφράσει τα ελληνικά πόσο ξέρω. Αλλά όποιο ασχολείται με αυτά τα θέματα αξίζει τον κόπο. Mm -hmm. Γιατί έχει και ένα πολύ ενδιαφέροντο ορισμό το τι είναι οικονομολόγος εκεί. Εξαιρετικό ορισμό. Και που θα μπορούσε να διαβάσει κάποιο και να καταλάβει το γιατί οι σπουδέ σημαίων των οικονομικών mm -hmm. δεν έχουν καμία σχέση με τα οικονομικά. Mm -hmm. Διαβάστε τον ορισμό του το που Τον ορισμό, το συγκεκριμένο. Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Mm -hmm. ε, υπενθυμίζω ότι δίνουμε πέντε ε, αντίτυπα του βιβλίου το συμβόλαιο της υποταγής. Ε, Αναστάσιος Ιριανός, ένας νέος επιστήμονας ε, που έχει ασχοληθεί με το σύνταγμα της χώρας και σε αυτό το βιβλίο προτείνει ένα νέο σύνταγμα και γιατί αυτό πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, στο 54344 μπορείτε να συμμετάσχετε επαμ και ενώ τη λέξη βιβλίο το όνομά σας αποστολεί στο 54344 η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι. Λοιπόν, εδώ έχω το φίλο τον Γιώργο από τη Φιλανδία ο οποίος μας λέει μείον 14 βαθμούς λέει τώρα εξοχιώνει στη Φιλανδία και αυτός φτιάχνει φακές Καλή όρεξη Γιώργο. Πάλι καλά. Που βρήκε φαγές στη Είναι λέει Η Βιναδία βρίσκεται στο 2010 της Ελλάδας. Πάει για μπράβο. Τι είναι ο Γιώργο, τι μας το λέει έτσι. Θα διαλυθούν όλες οι χώρες. Αυτό είναι σίγουρο. Στην προσπάθειά τους να διασώσουν το ευρώ, θα διαλυθούν όλες οι χώρες. Επειδή η Ολλανδία, το αναφέρω, ξέρει, είναι λίγο περίεργο. Εντάξει, λέμε συνέχεια για τον Νότο, που ξέρουμε, γνωρίζουμε τα προβλήματα, ξέρουμε και το τεραπεραμένο του κόσμου και το αποδίδουν και εκεί τα προβλήματα. Έτσι. Ότι είναι λίγο λαμόγια, λίγο τεμπέλιδε, λίγο κρασί και ταγόριου. Έτσι λένε, τουλάχιστον για τον ναι. Νότο. Λοιπόν, η Ολλανδία όμω ανήκει σε ένα ισχυρό γκρουπ. Είναι μια χώρα όμω. Έχει, ναι, έχει σοβαρά προβλήματα. Ε. Έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Ε. Φιλαμβάνει η Ολανδία, και η Ολλανδία ναι. ε. Και η Ολανδία, ίσω και η Ελλάδα. Σοβαρά προβλήματα, ναι. εξού και το γεγονό ότι είχαμε αυτή τη δήλωση ο Λονό Πρωθυπουργό. Λέει κάθε στα ευέλια, τουλάχιστον θέλω να έχω μια διέξοδο σε περίπτωση που δεν πάει άλλο. Ε. Δεν ε. Αυτό το πράγμα βεβαίω δεν θα το άκουγες ποτέ από ένα πολιτικό τη δεξιά τη αλιστά. Είναι πιο ευρωπαϊκή από λάτο. Ε, καλά, ωραία, ωραία. Ε, είναι, είναι πιο ωραίο. αποφασισμένη και δεσμευμένη στο ευρωπαϊκό όραμα ναι, για την Ναι, ξέρετε, γιατί πού θα βρούμε ξανά ευρωπαϊκά κονδύλια να τα μασάμε χοντρά Και με αυτόν τον πλουραλιστικό τρίο τρόπο, δηλαδή να μας δίνουν και στις αντιπολιτεύσεις. Mm -hmm. Γιατί συνήθως σε εθνικό επίπεδο οι κυβερνήσεις είναι μοναχοφάιντες. Δεν... Ενώ με σε ευρωπαϊκό επίπεδο ναι. ε, τρώμε και εμείς κάτι, το κατητής μας. Δεν πληρώνουμε αυτό, την έλλειψη πατριωτισμού. Ναι. Την έλλειψη πατριωτισμού Ο πατριωτισμός ο δικός τους μετριέται με το πόσα κονδύλια τους έχουν δώσει ναι, Καταλάβες αυτό λέω. το πράγμα είναι Και το πω έτσι λοιπόν μετά πόσο ελαστική συνείδηση διαμορφώνεται Συγγνώμη τώρα, ναι. διαβάζω, να σε καλά ε, βρε μου, δεν μου έχεις στείλει το όνομά σου, λέει αδέλφια συντρόφια, βγείτε όλοι στους δρόμους, βγείτε όλοι στα στενά με κιθάρες, με τραγούδια και χαρά θα μας σώσει ο Δεν <laughs> <laughs> ήθελα να το πω, ήταν πολύ ωραίο. <laughs> <laughs> <laughs> <ΠΠΟ> λοιπόν, να είσαι καλά Με γενώσιμα όλοι <σίλει> μαζί Το μήνυμα της ρήξης έχει πάει σε όλη την Ελλάδα Μπορεί να πάει και σε όλη την Ευρώπη Βέρετη, <σίλει> ο <σίλει> Βόλο <σίλει> Βέρετος Θα επανεισθήξε σε 2-3 του Φερεβάρη Νομίζω ότι έχει πει <σίλυμα> είναι το σήμα έτσι είναι. Πώς να το πούμε. <σίλυμα> το τώρα... δικό του μερολόγιο ένα το Μάγια και ένα του Λοβέντο. <σίλυμα> να δούμε ποια καταστροφή θα έρθει πρώτη. Περιμένουμε τώρα ποιου θα πάρει μαζί του. <σίλυμα> Έχει κάνει άνοιγμα στη διμάρεια αλλά Εγώ δεν συνεργάζεται ότι... με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, <σίλυμα> ε, Εγώ πιστεύω καταρχήν κοιτάξτε. Εγώ πιστεύω να πάρει όσου μπορεί. Αυτό και ο Χάρο μαζί. <σίλυμα> ε, να τελειώνουμε δηλαδή. <σίλυμα> Κάπω να ξεπερδεύει η ιστορία. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ε, να σε πάω λίγο. Ξέρεσαι, ο, <στοί> ο Χάρο τον έχει σε περίοπτη θέση. Το Λοβέρδο. Βέβαια. Έχει πάρει, το γερόνους, <στοί> έχει πάρει γερόντιου. <στοί> έχει πάρει γερόντιου χάρη <στοί> στο Λοβερδό <στοί> Τις πρώτες αναμορφώσει αυτό τι έκανε. <στοί> Φαντάζομαι τώρα. Στρατιέ ολόκληρε. Δεν <στοί> <στοί> μιλάμε τώρα, ξέρει που άνοιξαν οι δουλειέ. Αυτό το έκανε πολύ. είναι τώρα αυτό. Τι είναι. Εγώ νομίζω ότι ο Λοβερδός οφείλει να γίνει το σήμα κάθε των γραφείων τελετών και μνημοσύμων <Κι> σειρά ο Λοβέρδο 1. <Κι> Λοβέρδο 2, Λοβέρδο 3 δηλαδή <Κι> Μιλάμε. Ε, εντάξει τώρα, ναι. <Κι> λοιπόν. Να σου πω, οι, οι δικαστέ είναι έτοιμοι. Διαβάζω εδώ, οι, οι δικαστέ είναι έτοιμοι να πάνε στα δικαστήρια. μέσα μετά τα Χριστούγεννα λέει θα καταθέσουν ομαδικέ <Κι> αγωγέ <Κι> στο <Κι> <Κι> μυστοδοκείο <Κι> για τι περικοπέ των α, αποδοχών του. Ωραία. <Κι> ναι. Ε, και το, το αστυνομικό βέβαια. Ναι, όχι βεβαίω. Αλλά... Ξέρει τι γίνεται. Το μόνο που έχει μείνει είναι αυτό. Δηλαδή έχουν αλώσει την ηγεσία τη δικαιοσύνη. Είναι γνωστό η ηγεσία τη δικαιοσύνη. Ποιο το διορίζει και ποιο υπηρετεί. Που ναι. Έχει μείνει λοιπόν το πρωτοβάθμιο επίπεδο. Mm -hmm. Το πρωτοβάθμιο επίπεδο όπου βεβαίω βρίσκονται δικαστέ και εισαγγελίε οι οποίοι κάνουν δουλειά του. Όπου εκεί μπορεί να στραφεί και να μείνει. Ναι. Υπάρχουν βεβαίω και εδώ σύλλογοι αλλά mm -hmm κατά κύριο λόγο κάνονται η δουλειά του. Mm -hmm. λοιπόν όσο τους το επιτρέπει βέβαια στο σύστημα μέσα στο οποίο έχουν εμπλακεί, το οποίο είναι κατάμαυρο και ε, δεν είναι μόνο πολιτικά κατάμαυρο είναι και ο υπόκοσμος που κυριαρχεί εκεί μέσα mm -hmm. λοιπόν και δίνουν όμως μια μάχη και ξεχνάμε σε πάρα πολλές δυσκόμενες συνθήκε χωρίς κουλτούρα δημοκρατίας mm -hmm. χωρίς τίποτα από αυτά ενώ στο σύστημα αυτό mm -hmm. λοιπόν Πρέπει να ξεμπεδίσουμε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο, το, ο χειμώνας που έρχεται θα είναι καθοριστικός για, την, για τον εξανταποδισμό του, του δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος στη χώρα. Mm -hmm. Αυτό θα πρέπει να πάψει να υπάρχει. Διότι δεν μπορεί τώρα να παίρνουν αποφάσεις όπως και αυτές που πήραν για παράδειγμα γιατί δει ΔΕΗ, μόλις χθες προχθές... για το χαρά της ΔΕΗ που υποχρεούται να γυρίσει πίσω και όλα αυτά τα πράγματα, τα λεφτά που καταχρηστικά έχει πάρει. Αφού ο Ποβόπουλος είναι, είναι τέσσερις μέρες να το συνεφέρουν με τα βαφτιλά τα βαφτιλά. Δεν ξέρω, ήταν με κολλαγόνο είναι τις <laughs> ιστορίες, στην, στην Καροτίδα. Για να συνδεθεί καθότι, ξέρετε, δεν, δεν έχει αίμα. Φο, Φορμόλει κυκλοφορεί αντί στις φλέβες του και του ρίχνουν κολλαγόνο για να μπορεί να... Ναι, να μπορεί να μένει στη ζωή. Τεχνική που ξέρεις ανακάλυψαν όταν έκαναν Μη δεν είναι άνθρωπος, νεροποκ, τίποτα όχι όχι, είναι η τεχνική που ανακάλυψαν όταν τα αρχεία πάνε Λένιν ναι. μετά τα χρησιμοποίησαν οι Ακατάνε ζωντανό τον Πρέσνιφ mm -hmm. και μετά τη διάλυση ο Ένωση το εξαγόρασαν οι Αμερικανοί και το χρησιμοποιούν για του δικού του κλόνου. Mm -hmm. πολι... Έτσι ακριβώ. Ναι. Ναι. Είτε στο τραπεζικό τομέα είτε στο πολιτικό τομέα. Το, το αλληλ... γράφει πολύ εύκολα ο υπεύθυνο διατήρηση του μασολίου Λένιν, mm -hmm. ένα ναι. γιατρό που είναι ειδικευμένο αυτόν, πάπου προ πάπου, ο παππού του ξεκίνησε, ο πατέρα του συνέχισε και τώρα συνεχίζει αυτό, έγραψε ένα εξαιρετικό βιβλίο για το πώ τα ρηχεύτηκε ο Λένιν και ποιε τεχνικέ χρησιμοποιήθηκαν και τώρα λέει είναι στη διάθεση τη μαφία, η οποία το πουλάει είτε για ε. μεγάλου βαρόνου του κλίματο, ε. είτε για μεγάλου βαρόνου των τραπεζών, είτε για μεγάλου βαρόνου τη πολιτική στη Δύση. Ναι, για να κρατηθούν ζωντανή. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με αν είναι στη φύση ή <Σαι> Ναι ξέρει. Μετά θα το μερωτήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Νομίζω ναι, ξέρει ναι, από ναι. πρώτο χέρι για το ζήτημα αυτό, ναι. Να σου πω, ε, έχουμε εδώ του ακουρατέ που σε ρωτάνε ε, για την ε, συλλογική αγωγή του ΕΠΑΜ ε, κατά τη εφορία. Ε, ε, ε, μάλλον ε, για τα εφορίας, για τα εκαθαριστικά. Ναι. Δεν είναι κατά τη εφορία. Λοιπόν, αυτή ήταν μια συλλογική αγωγή. Ε, στο πού βρισκόμαστε. Είχαμε κάνει μια ενημέρωση. Τελικά, ε, θεωρώ ότι υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αν βάλουμε το ότι ήταν πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια. Ναι, ποτέ στις 2.000. Υπάρχει ένα θέμα και υπήρξε ένα θέμα, απλά δεν θέλαμε να το επαναλαμβάνουμε συνεχώς, ε, με το γεγονός της αποχής των δικηγόρων. Και γενικότερα των κινητοποιήσεων δικαστών, mm -hmm. έτσι, γι' αυτό και έχει πάει πίσω η κατάθεσή της. Σε ένα μέρος, οφείλεται σε αυτό το γεγονός. Λοιπόν, δεν το αναφέρουμε καθημερινά, δεν θέλουμε να στοχοποιηθεί. Ο καθένας ξέρει, τώρα ο ένας κλάδος έχει υποφασίσει και κάνει μια σειρά κινητοποιήσεων. Και καλώς τις κάνει. Ε, μην μπούμε στη διαδικασία ότι κάνουν τις κινητοποίησεις τους οι δικηγόροι, οι δικαστές και γι' αυτό εμείς δεν μπορούμε ναι. να υποβάλουμε. Θα την υποβάλλουμε την αγωγή. Μέχρι τότε έχουμε πει άνθρωποι που έχουν όφειλες στην εφορία. Διό ε, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Ε, μπορείτε κάθε μήνα να πηγαίνετε στην εφορία και να δίνετε το ελάχιστο ποσό. Ένα ελάχιστο ποσό για να φέρετε ότι γίνεται κίνηση στο λογαριασμό σας. Έτσι. Ε, όχι να μην καταβάλλετε τίποτα, αλλά αν πηγαίνετε και ευθύνετε, ξέρω εγώ, να 20-30 ευρώ, βρε, παιδί μου, ε, έτσι δεν δημιουργείται κάποιο θέμα να σας ενοχλήσουν, να σας στέλνουν κάποιο χαρτί και όλα αυτά τα, τα γνωστά. Ε, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, να πω και το εξή, επειδή μας ακούνε και πολλοί δικηγόροι ή και οι που μπορεί να γνωρίζουν. Παιδιά, όλο αυτό έχει να κάνει και μια εθελοντική εργασία και εγώ τώρα έτσι θα το πω ήθελα, αλλά όλο το ξεχνούσα. Ε, στο, Στην ιστοσελίδα στο του ΕΠΑΜ θα δείτε ότι υπάρχει και Επιτροπή Νομικής Αλληλεγγύης. Μπορούν να στραφούν δικηγόροι που μας ακούν και δεν είναι ανάγκη να είναι ούτε μέλη ούτε φίλοι του ΕΠΑΜ. Αλλά ε, αντιλαμβάνονται ότι αυτό που συμβαίνει ε, πρόκειται να στείλει τον ελληνικό λαό ε, το μισό γρήγορα στα κημητήρια, τον άλλο μισό στι φυλακέ που έχουν πάνω, πάνω στις Λοιπόν, κάθε πιστό δικηγόρο εδώ να προσέλθει. Δίνει τα στοιχεία του και εργάζεται μαζί μα, μαζί με του άλλου δικηγόρου, έτσι, σε όλη την Ελλάδα, όλοι μαζί μια ομάδα, εθελοντικά βεβαίω, δεν υπάρχουν αμοιβέ εδώ, εθελοντικά είναι η όλη εργασία και γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ όλου αυτού του δικηγόρου που ασχολούνται, λοιπόν, και όλου του υπόλοιπου στην Επιτροπή τη Νομική λοιπόν, να βοηθήσουν όλο αυτό το εγχείρημα και άλλα που θα έρθουν. Αυτό. Με τα δικαστήρια, τέλος. Δεν θέλουμε να πούμε τίποτε άλλο. Να μου πεις λίγο, σε παρακαλώ, ε, ε, έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος στην ε, έκθεσή της ε, σχετικά το με... Μεσοπορόθεσμο. Το Μεσοπρόθεσμο. Το Μεσοπρόθεσμο. Εντάξει, είδαμε 4,5% η έφηση. Ήταν... Τα γνωστά, αυτά που λέω οι προϊόντες. Το πάραμε να το ζεύχει. <laughs> Θέλω όμως να μου πεις, <laughs> το υπάρχει και ένα θέμα για την αξιοποίηση των κρατικών ακινήτων που ναι. μας λέει η Τράπεζα ναι. της Ελλάδος. Ναι. Ε, χτυπάει καμπανάκι και μας λέει, «Ρε παιδί μου, ότι κολλησιεργούμε, διότι αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για την ανάπτυξη. Πότε θα ξεπουλήσουμε την, τα κρατικά ακίνητα. Ε, θέλω απλά να πω ότι επειδή αναφέρει τα προβλήματα, και είναι μια, τα προβλήματα στα οποία προσκρούει η αξιοποίηση του κρατικού real estate». Σε σημαντικό βαθμό ε, είναι μια σειρά από θέματα που είχε πει μια φορά και λες, ότι αυτά μα έχουν σώσει. Αυτή η γραφειοκρατία, το γεγονό ότι δεν λειτουργεί ο κρατικό μηχανισμό, yeah. το ότι υπάρχει όλα αυτά τα λέει εδώ. Αυτή είναι η τελευταία γραμμή άμυνα τη Όλα αυτά μα έχουν σώσει. Ε, θέλω να πω ότι τα επισημαίνει εδώ η Τράπεζα τη Ελλάδα. Αρπακτικά στον προβόπουλο, θα γράψει να δηλαδή, Είναι καταπληκτικό τα διάβαζα σήμερα και είναι ακριβώ έτσι. Πρόσφατα μάλιστα έμαθα, έτσι πληροφορήθηκα ότι μια offshore Υδιοκτησίας Προπόπουλου mm -hmm. έχει μια τεράστια έκθεση στα κύφηρα εξαιρετικής θέας, μια πλαγιά και όλα αυτά τα πράγματα και είναι σοφό φυσικά mm -hmm. για να μην πληρώνει φόρου ή τουλάχιστον να μην πληρώνει τους φόρους που το αναλογούν ευάστε ε, κυνήρια ε, και ε, ε, δύσκολα, ε. όλα αυτά τα πράγματα και λέω τι ωραία ρε παιδί μου γιατί είναι ωραίο έτσι γιατί mm -hmm. αυτά τα περισσοκά στοιχεία ξέρει από ότι παίρνονται δημεύονται πολύ ωραία είναι πολύ έτσι, να είναι η περιουσία εδώ. Θα τι περιουσίες έχουμε να όταν ο λαός πάει την εξουσία ενώ. Καλά, αυτό το περιουσίαζε. Αλλιώς δεν υπάρχει τέτοιο. Μ' αρέσει Λοιπόν, να σου πω ότι ο κύριος... καταρχήν, γιατί είμαι αισιόδοξο, χθε ήμουνα σε μια εκδήλωση στην Α, από εκεί έχεις έρθει αισιόδοξο. Εντάξει, Ωραία. Όπου αν τη διπλάσια αν τη Α, τι Είχε τέτοια συμμετοχή. Ναι. Και μιλάμε για κόσμο απλό, έτσι, με αυτό που ναι. πάντα μιλάμε, ναι. Αυτό, ναι. Πρόσωπο, ο οποίο συζητούσε επιμακρό όλα αυτά τα ζητήματα. Να καταλάβει δηλαδή πώ μπορεί να ξεμπλοκάρει ξυμπ... από αυτήν τη διάσταση. Στο και επόμενο πει... βήμα. Έχει και... καταλάβει κάτι που δε δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη, Βερήμου. Όταν, η... <laughs> ξέρει, προεκλογικά έβλεπε τι κινήσει των ψηφοφόρων και όλα αυτά τα πράγματα, ειδικά στι δικέ μα εκδηλώσει. Ναι. Το βλέπεις α πούμε γιατί δεν ο κόσμο, ο απλός κόσμο οπότε έβλεπες λίγο πολύ πώ θα πηγαίνει η κατάσταση. Μιλάμε για τι 6 Μαου. Τι επόμενες εκλογέ τις κανόνες αποκλειστικά η singular οπότε είχε δεν είχε, έβλεπε δεν έβλεπε, ποσόσυγε δεν είχε καμία σημασία με το αποτέλεσμα που βγήκε. Mm. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω το εξή. Εκεί έβλεπε, τώρα κοιτάω και δεν βλέπω πουθενά τα ποσοστά που δίνουν. Ε, όταν εννοείς, δεν βλέπεις τα ποσοστά που δίνουν στη χρυσή αυγή, πούμε, Όχι, πιστεύω, όχι. Σε όλα θα... τα κόμματα. Ας, κόμματα γενικά. Δηλαδή, δεν βλέπω ποιος ψηφίζει να δημοκρατία ειλικρινά, ναι. δεν βλέπω πουθενά. Ναι. Πώς παίρνει 20%? Σωστά. Καλά, Πασόλου, εδώ συζητάμε. Δηλαδή, έτσι και... Να, έτσι κι αλλιώς το έχουν τελευταίο κόμμα πια. ναι, ναι. ναι. Ναι αλλά και πάλι 3,5% Φυλακή στη βουλή απλά. 3,5% 5,5% κάπου Λοιπόν κατεβαίνει τα σκαλιά. Αυτό λέω. Εσύς το κοίτα, ναι. φαντάζεσαι 5-5-10 να κατεβαίνει τα σκαλιά ο Βενιζέλος. Δηλαδή τι θέαμα αυτό. <ΣΣ> <ΣΣ> είναι αυτό ναι. ναι. ναι. το και... και τα σκαλιά της μονάδας ξέρεις που είναι πάρα πολλά. από και α πούμε... Ξέρεις δεν κατεβαίνει, τσουλάει. Τέλος πάντων, και τα άλλα κόμματα. Πού είναι τα τα ποσοστά ο απλός κόσμος αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει να πει για όλους τους συμπελαμβανομένο και του ΣΥΡΙΖΑ αυτό είναι το εντύπωσιακό είναι ένα μεγάλο μεγάλο μεγάλο μεγα, πολύ μεγάλο ΆΙΣΙΕΧΤΙΡ Άντε από εδώ Έτσι, ναι. λοιπόν Πού, πού τους βρίσκουν όλα αυτούς τους πληροφόρους ε, ε, ε, Κακή Κάκητύπωση δεν σημαίνει ότι έχει κατοχυρωθεί η θέση του, δηλαδή με την έννοια πια ότι τι θα ψηφίσω να Αν, ξέρω εγώ έρχονται σαν εκλογές. Είναι σαφές ότι δεν θέλουν να δηλώσουν ούτε θέλουν να εμπλακούν σε αυτή την κουβέντα. Από παντού από γίνεται. Δεν σημαίνει ότι προτιμούν εμά ή κάποιοι άλλο. <Το> θέλ... <Το> λοιπόν, με ποια λογική τους κατατάσσουμε. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Ο εκβιασμό της ψήφου του ελληνικού λαού που είναι πρωτοφανή, δηλαδή μπροστά στο τι γινόταν με τη Διακενωθία του 1961 που έμειναν ιστορικές εκλογέ και γίνονται στο η σημερινή Διακενωθία ενάντια στη συνείδηση, την πεποίθηση την αξιοπρέπεια και την αντιμότητα του Έλληνα ψηφοφόρου έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Κάθε προηγούμενο. Και δεν είναι μόνο, έχουμε εξεφτιλιστεί και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, τα ρε παιδιά Ορισμένοι φοπλιστέ θέλουν να στηρίξουν το, το, το ΣΥΡΙΖΑ γιατί στηρίζονται από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, έχουν Αμερικάνικα κονέ. Το βαθύ βαθύ πασόκι πασό των το, το ΠΑΜΠΕΡΣ πασό έχει τρέξει και στηρίζει το, το, το, το ΣΥΡΙΖΑ. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά δεν παιδιά, αυτά τα ποτοσέλιδα των 6 ημερών, έλεο, τον έχουμε μάθει από να 1990. Τον έχετε κάθε μέρα μπροστά στη μούρη μα α πούμε. Νομίζετε με αυτόν τον τρόπο τελικά θα έχετε το αντίθετο αποτέλεσμα. Θα το συγχαθεί τόσο πολύ ο κόσμο που θα λέει Αγίου τυρί Τι νομίζετε ότι βρισκόμαστε το 81 ναι. που έψαχνε το σωτήρα ο κόσμος Θα το συγχαθεί εγώ συμβουλή σα δίνω Κακό του κάνετε Δηλαδή τα παιδιά Ιδιαίτερα τώρα όταν βγαίνει και λέει «μπα... Μπαρούφες και ανοησίε συνέχεια που ούτε παρόχουσε το νομιμοσύνη είναι, γιατί υπηρεσία κάνει ο άνθρωπο, έχει συγκεκριμένα συμφέροντα που του καλύπτουν και που θέλει να, εξα... να εξαργυρώσει. Βεβαίω, έχει, τέλο το βούρλο που έχει στον περισσό μα λέγει το λόμπι τη δράγμη, δεν είναι το λόμπι τη δράγμη, είναι το λόμπι το τη σύνδεση Αμερικανικού δολαρίου με ευρώ. Το λόμπι του ευρωατλαντικού οικονομικού χώρου. Αυτό έχει περιδικαιότητα, είπα. Mm -hmm. Έτσι. Και η ομάδα του και η απόλυτη βλακία αυτό που λέμε αριστερά ο, το, ο, ο, που χαρακτηρίζεται από το εξή είναι πολύ χειρότερη στην κομματική πρόσβαση από ό,τι δεν είναι η δημοκρατία ο κόσμο δηλαδή ναι. πολύ χειρότερο είχαμε και τον κύριο Θοδράκη μα λέει η λύση είναι από τα αριστερά τη διάβασα τη συνέντευξη είναι εντύπωση εγώ του το, το δίνω μια απάντηση θα το δώσω γραπτά απάντηση θα τη δούμε στο blog uh... σου ναι ναι ναι ναι ερωτήματα βάζω ναι. όχι τίποτα περισσότερο λοιπόν και εγώ ρωτάω Ποια αριστερά θα δώσει λύση. Αυτή που έχει φτύσει το ΕΑΝ και τι καταβολέ τη. Τι έχει μείνει στη σημερινή αριστερά από τις καταβολές της. τι καταβολέ τη. Σε όλα τα κόμματα τη αριστερά. Συμπεριλαμβανομένου και τη κοινοβουλευτική ελληνική αριστερά. Τι υπάρχει για να θυμίζει τι καταβολέ τη. Τον τρόπο δηλαδή που κατέθεσε, του αγώνε που κατέθεσε για τη δημοκρατία, για την ειδική ανεξαρτησία, την κοινωνική δικαιοσύνη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και το ρωτάνε α πούμε λαϊλάτισε το πασόλ την αριστερά. Δικαίω τη λαϊλάτισε. Δικαίω. Αν η αριστερά δεν είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κόσμο καλά κάναν και τη λειλάτσα Δεν κατάλαβα δηλαδή. Λοιπόν και βεβαίω γιατί τη λαϊλάτισαν. Γιατί πέταξε στα σκουπίδια αυτά που αντιπροσώπευε για τον ελληνικό λαό. Και δικαίω την ισοπαίδωσε. Δεν κατα... Αυτή τη λογική είναι παράλογο. Βέβαια ήρθε κάποιο και μου λέει καλά έχεις πάλι εργολαβία να διαλύσεις τον κουέ μου το πέτσι πολύ Εσύ δεν χρειαζόταν να κάνεις τίποτα. Αυτό Λέω ρε παιδιά είσαι τα καλά σας α πούμε. Λέει και αυτό μου λένε. Εξαίσθηση το φίλο αυτό λένε. Ρε καταρχήν. Στο έκαναν και την αυτοκριτική του και βρήκαν ότι εσύ που διαλύει. Αυτό βεβαίω. Λοιπόν θέλω να πω ότι ένα και και το ίδιο. Πάσχει το ίδιο. Αλλιώ δεν απειλείται από κανέναν. Δεν μπορεί να απειληθεί από κανέναν. Αν αντιπροσωπεύει μια πραγματική ζωή. Τι τι προσφέρει σήμερα το Google. Μια θρησκολυπτική αντίληψη για την κοινωνία. Θρησκολυπτική. Τι την προσφέρει ο ΣΥΡΙΣΑ σήμερα. Έχει ταυτιστεί πλήρω η ηγεσία του με τα αμερικανοευρωπαϊκά συμφέροντα. Πράγμα του. του. Ποια αριστερά, γιατί ξεφτιλίζουμε τον άνοιξη. Προστόσο, δεν μπορείς να λέεις για αριστερά, έτσι, με τις επιλογές. Δεν λέω στα παιδιά δηλαδή. Δείτε, ποιοι είναι που το στηρίζουν. Μα, σου πω ότι στο ποιοι εφοπλιστές, πώς δίνουν λεφτά κτλ. Στο κουκουέ ξεκίνησε ο διάλογος ο εσωτερικός, ε, ε, ε, Βιάνος, γιατί θα υπάρξει συνέδριο την Άνοιξη. Ναι, για το προσυναδιακό. Ναι, ναι, ναι, Οπότε θέλω να πω ότι ξεκίνησε εσωτερικός. Δηλαδή, ε, κάτι είπε η κυρία Παπαρήγα το Σαββατοκύριακο. Ε, από αυτό συγκράτησε ότι βασικό στόχο του Κουκουέ είναι η περιφλούρισή του και να μείνει σταθερό και να μπαίνει πιο κάτω από εδώ. Άρα δηλαδή <laughs> καουτσική <laughs> λογική. Αυτό είναι το, το βασικό θέμα. Καουτσική <laughs> λογική. Δηλαδή, σε συνθήκε μεγάλη ένταση και κοινωνική πόλωση, όπω σημαίνει, που είναι ο ορισμό. Και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, προφανώ. Ναι. Οι άλλοι φταίνε. Ναι, ναι. Οι άλλοι, γιατί μα επιτίθενται. Ναι, θέλω να πω, Μα, ναι. Αυτό ήταν το δόμα γονικά. Δικαιώθηκε Το εμάνα γιατί... από την ελευθερία 80 έλεγε ναι. μονίμως Τι ναι. φταίει το ότι άλλοι μας επιτίθενται. Κάτσε ρε φίλε. <laughs> <laughs> <laughs> τι να τους πούμε δηλαδή. Όχι ρε παιδιά μας επιτίθεστε. Ναι. Τι, Άντικα, τι, λέμε, είναι ναι. λογικό αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό φταίει. Μα ρε φίλε το θέμα δεν είναι εσύ. Εσύ τι άμυνες κατάστα. Ναι. Τι άμυνες εσύ, εσύ η οικοδομήση. Ωστόσο, παρατηρήσατε ε, ε, ότι λειτουργούν όλοι αυτοί με, μια, ε, με αυτή την παλαιά λογική. Σου λέει την άνοιξη θα έχουμε συνέδριο, κάνουμε διάλογο. Άκουσε τώρα ένα Λε. κόμμα, είτε αριστερό, που υποτίθεται ότι έχει τι κοινωνικέ έχει και το όραμα που έχει έτσι. Όλοι έχουμε παθήσει, ξέρει προβλήματα και τα λοιπά, <laughs> αρρώστιε. Λοιπόν, αυτή είναι αριστερία. Ναι, αυτή είναι αριστερή. Ε... Και το χειρότερο λένε ότι οι κομμουνιστές. Και... Ακόμη χειρότερο. Δημοκράτες και τέτοια. Βαθιά ασθένεια δηλαδή. Θέλω να σου πω ότι λειτουργούν ε, όπως θα λειτουργούσαν πριν από 5 χρόνια σε α, κανονικές λοιπόν. συνθήκες. Δεν έχουν αίσθηση πραγματικότητα. Αυτό είναι το τέλος. Δεν έχουν αίσθηση πραγματικότητα. Εγώ θα ήθελα να ακούσω α Εγώ θέλω να ρίξω αμπονιές εν... λέει όταν τα ακούω αυτά. Α, α, αν το... ήταν ένα πραγματικά επαναστατικό κόμμα. Ναι. Επαναστατικό κόμμα. Όχι το Google. Οποιοδήποτε επαναστατικό ναι. κόμμα. Να μου έλεγε ότι τον θα έχουμε εξουσία. Το έχει Συνέβριο νόημα. Και σε εξαλά, ας το πώ τον Απρίλιο ο λαό θα έχει την εξουσία στα χέρια του. Mm. Αυτό θα έχει νόημα. Και να το σχεδιάσουμε. Και πώ θα γίνει. Και πώ θα παρεύουμε. Και πώ θα λειτουργήσουμε. τα λεκά. Αυτό έχει νόημα. Mm, μπρα, Αυτό έχει νόημα. Όχι με την έννοια τη χρονομέτρηση του τρόπου κτλ. Αλλά με την έννοια τη πολιτική τακτική. Εγώ χαράζω μια πολιτική τακτική τέτοια ώστε το Απρίλιο να, μου επιτρέψει, να, να επιτρέψει στο λαό να έχει την εξουσία. Αυτό έχει νόημα. Το κουβεδιάσουμε. Τώρα να μου πει η κυρία Μπουπαρέα. Γιατί είχα προσωπικό, ποσοστό την και η φορά να σταλώγει. Λόγια... προετοιμάζονται όλοι. Για να μην πω στο γεννή Τζαμί και παρεξηγούν οι μουσουλμάνοι. <laughs> λοιπόν... Δηλαδή, έλεος. Επιφωνά <laughs> λοιπόν, σε μην ανήγες και την ιστορία Τζαμί τώρα με όλα αυτά που Όχι, είναι. Όχι, δεν είναι το... <laughs> Λοιπόν, θέλω από ότι όλοι προετοιμάζονται, από τον κύριο Λοβέρδο μέχρι την κυρία Παπάρηγα, όλο αυτό το πολιτικό... Κατεστημένο που υπάρχει, για να πάνε σε εκλογέ Για να δηλαδή. πάνε σε προώρε εκλογέ. Την Άνοιξη. Την Άνοιξη. Αυτό έχουν στο μυαλό. Τίποτε άλλο. Ό,τι και ιδιαίτερη. να συμβαίνει στη χώρα ή γενικότερα παραέξω Ό,τι και να έρχεται, ό,τι και να βιώνουμε. Σε εσά εδώ που μας ακούτε, τα λέω. Για να ξέρετε τι ψηφίζετε και ποιου ψηφίζετε. Αυτοί λειτουργούν πλέον ξανά ξα... κανονικά τα μαγαζάκια τους και θα κάνουν περιοδίες τώρα σε όλη την Ελλάδα και κάνουν συνδιασκέψεις ή δεν ξέρω τι άλλο όλα ότι την Άνοιξη θα έχουμε ε... εκλογές. εκλογές. Άρα είναι σαν να σας λένε κρατήστε με την έκπληξη. Άνοιξη μωρέ. Λέω να τους κάνουμε μια έκπληξη. Ναι. Να, να του κάνουμε μια έκπληξη. Να, το, να τους διαβεβαιώσουμε ότι δεν πρόκειται να πάνε ποτέ σε εκλογές. Γιατί θα τους το επιτρέψουμε εμείς. Μέχρι την άνοιξη τα πράγματα στην Ελλάδα θα είναι τελείω διαφορετικά. Mm -hmm. Και δεν θα είναι τελείω διαφορετικά όπω θα υπολογίζουν τα μεγάλα θετικά. Mm -hmm. Θα είναι τελείω διαφορετικά όπω θα υπολογίζει ή θα ελπίζει ή θα προσδοκά ο ίδιο ο λαό. Και αυτό θα συμβεί ακόμη και αν χρειαστεί να χύσουμε το αίμα μα. Το δικό μα αίμα. Αυτών των ανθρώπων δηλαδή που έχουν ενταχθεί στην ιστορία αυτή να απελευθερωθεί αυτό ο τόπο. Και δεν μπορεί να απελευθερωθεί με αυτά τα γομάρια. Θα απελευθερωθεί αν, ο, αν αντιληφθεί ο λαός τι ακριβώς διακυβεύεται και τέλος πάντων αν εμείς αναδειχτούμε, πώς να αποδειχτούμε άξιοι της εμπιστοσύνης και της, α, να το πούμε έτσι, του αγώνα των παρακαταθήκων, δηλαδή που πραγματικά έχει ο λαός μας μπροστά, α, που μάλλον αντιπροσπεύουν τον λαό σήμερα. Λοιπόν, τους δίνουμε έναν όρκο τύπης. Μην ετοιμάζονται να φορέσουν γραβάτες. Μόνον έχουν κόψει, είδες Δεν θα σκούνε. ξαναδούν κοινοβούλιο ποτέ στη ζωή του. Και θα του έχει προλάβει ο λαός στη γωνία. Δεν θα ξαναδούν κοινοβούλιο. Και στη συντακτική συνέλευση που τότε θα οργανώνεται και θα προτιμάζεται από τον ίδιο τον λαό, αυτοπροσώπως, αυτοί δεν θα έχουν καμία θέση, γιατί δεν έχουν αποσφέρουν απολύτως τίποτα. Ούτε ο κύριος Λαβάρας με τη ίξη. Ε, ε, ρίξει με καπαθί που θα θυμάμαι. Ναι. <laughs> ε, ρίξει, ψήξη. Σύψη. Σύψη. Κάτι <laughs> θα είναι τέλος <laughs> πάντων. Ε, νομίζω ότι ο Ροβένδος θα χρειαστεί. <laughs> Διότι <laughs> αν γίνει με τον τρόπο που θα θέλα εγώ να γίνει στα τη συνέντευξη, ο λαός αποφασίζει απλά. Εγώ λέω. Αν <laughs> θα γίνει. Έχεις δικαίωμα να <laughs> προτείνει. Ναι, ναι, ναι. Α πούμε, θα έχει 2.000 περίπου εθνοσύμβουλους, α πούμε <laughs> ναι. το είναι συνέδριση και περισσότερους. Ε, και ξέρεις, όταν θα δουλεύουν όλοι οι μερίσοι άνθρωποι αυτοί για να γίνουν ναι, ναι. μερικοί, τα δημόσια ουρατήρια θα χρειάζονται πολύ σοβαρή υποστήριξη. Οπότε yeah. ο κ. Λοβέντος, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο κ. Σκανδαλίδης, ο κ. Ραγκούς, ο κ. Ραγκούς, ο κ. Ραγκούς, ο κ. Ραγκούς, δεν είναι παντορισταλμένος, δεν είναι παντορισταλμένος. Έχουν πολύ δουλειά, έχουν να σκοτώσουνες, καλόποι. Καλλιό, Έχουμε μεγάλο προσωπικό. Ναι, αυτή, θα, θα φροντίσουμε θέσεις. όμως να είναι... Τελευταία τεχνολογία σε τουαλέτες ώστε να παιδί μου δεν εντάξει με την πατσαβούρα. Εγώ νόμιζα ότι θα έλεγες ότι θα φροντίσουμε με αξιο, πες το, με διαδικασίες τέλος πάντων χωρίς όχι μερους φέγγια και τέτοια. Όχι Πρωθυψα, αξιοκρατικά, αξιοκρατικά Πρώτα υπουργοί, μετά έχει υπουργοί. Α, μπράβο, Πρώτα υπουργοί. Τους πρωθυπουργούς δεν ξέρω τι θα κάνουμε στο τους Τους πρωθυπουργούς. <laughs> reisousto στο isso Και corrias corras e tu aletas que που Ene είναι τελείως petrias. και γίνεται συνήθως dos i melaco apou kato i me kazana. πάει σκέψου mishu τι τραβάει αυτός που θα e το pou <entertained, χ concrete> το Λοιπόν, μετά από αυτή την πολύ ωραία γλαφυρή περιγραφή <χεριγραφή> του Δημήτρη για το πώ θα χρησιμοποιήσουμε το Υπουργικό Συμβούλιο λοιπόν, της πέταξε, πάνω τη Πρωτοβουλία. Κοιτάξτε, πάντω από ό,τι διαπίστωσα και χθε α πούμε στην Πετροπολία. Στην, ο, Πετροπολή. στην, στην Πετροπολή, ναι. Στον κόσμο, να σου πω την αλήθεια, ο κόσμο τον ενδιαφέρουν περισσότερο αυτά πράγματα παρά να αναλύουμε τι θα γίνει με τη δραχμή και όλα αυτά τα πράγματα, με το εθνικό νόμισμα ναι, και όλα αυτά ναι, τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Του αρέσει περισσότερο φαίνεται να ονειρεύεται το πώ μπορεί να αξιοποιήσει ω δουλικό. Τον, α, τον πρώην πρωθυπουργό ή πρώην υπουργό, να. υπουργό παρά να δε τι θα υποστεί <laughs> αν... ξέρεις κάτι έχει ανάγκη σου λέει στην πράξη παιδί μου δηλαδή ok γιατί το έχουν πλέον το βιώνουν το έχουν καταλάβει και αυτοί που το βιώνουν έτσι, έχουν πέσει μάσκες όλα αυτά που έρχονται και που θα αντιμετωπίσουμε οπότε σου λέει τώρα πες μου τι θα κάνουμε με αυτούς αυτό, αυτό θέλουν έτσι. αυτό τους κρατάει ζωντανός ότι κάτι ναι. θα κάνουμε με όλου αυτού. Όσον ναι. ούπο θα του βάλουμε χέρι. Αυτό δηλαδή μπορεί να σε κρατήσει <χω> όχι, <σίλυμ> όχι. Υπόσχεση δημιουργία καζάκι. Κοιτάξτε να σου κάτι. <χω> αυτό δεν είναι ικανό μόνο να πετάξει όλα τα δυτικά αντικαταθλητικά χάπια που χρησιμοποιεί ναι. στη κατάσταση αυτή. Ναι. Έτσι. Ναι. Έτσι. Όχι μόνο αυτό. Όχι σε κρατάει σε Ξε, κάθε αυτοκτονικό ιδεασμό <σίλυμ> αυτό το πράγμα αλλά μπορεί να σε κρατήσει να, να το περισσότερα χρόνια από ό,τι έχει κρατήσει το... Το βρικολάκι μα το μισουτάκι. Δηλαδή μιλάμε... <Πέθαντος> το Ωραία, ναι. Λοιπόν, μπορεί να κρατήσει αιωνόβιος. Μόνο με την ελπίδα να τους δεις... να τους βάλεις χέρι, ας. Μην ανησυχείτε όμως, τα λυθεί σε μερικούς μήνες η ιστορία. Να είστε απολύτως σίγουροι. Λοιπόν, ε, να κάνουμε μια διακοπή. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ε, όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στην κλήρωση για το βιβλίο που δίνει η εκπομπή ΑΕ αυτή την εβδομάδα, το συμβόλαιο της υποταγής, αναστάσεις ο Συριανός του Συγγραφέας. Λοιπόν, ε, φυσικά διαπραγματεύ, διαπραγματεύεται το θέμα του Συντάχματος. Έχει μια ιδιωτροπία πολύ κακή αυτό το παιδί. Συριανό, το διαπέζουμε είναι κατανοητός αυτό που γράφει. Αυτό. Δεν μπορεί να σε πιστεύω σοβαρό και μας <μέσα> επιτελείου, ψηλού <σοβαρό> επιτελείου και να σε καταλαβαίνει ο πρώτος στοιχόν. Εγώ να σου πω κάτι επαθασό και χθες όταν το γνώρισα mm. με περίμενε ε, κάτω μες, ε, ε, όταν μπήκαμε στην είσοδο του του σταθμού, λοιπόν μου λέει η τηλεφωνήτη, τηλεφωνή, κυρία αυτό μου λέει το, το παιδί περιμένει εσά. Λέπω έναν παιδί με τη φόρμα του έτσι καλοσυνάτος Καλά πει το προδίδεις Και προδίδεις. λέω και μου λέει mm. είμαι ο Συριανός Αμα τι ωραία έκπληξη Όχι θέλω να πω ήταν πολύ ωραία έκπληξη Κατάλαβες, Ναι αλλά δεν όλο έχει όλο. αυτό το, το επιστημονικό mm. έτσι, Το, έτσι, το δίθεν. λούστρο Το Το, το, δίθεν. το επιστημονικό Σταϊκούγας. λούστρο Στα Ικούγας Λούστρο είναι, Ή πάλι πα, οι παταργάδες μας mm. Το λούστρο το είχαν για βρισιά Τώρα γιατί το έχουν αναδείξει Σε κορυφαία ιδιότητα <laughs> Έχουν αλλάξει όπω ξέρεις ναι. Ε, ναι, και, και τα νοήματα Εγώ και τα Εγώ θυμάμαι τον παππού μου πολύ γκρε Λούστρο. Ο παππού σου όμω είχε και άλλα ιδεώδη. Θα ήθελα να πω. Τότε στο χωριό λέγανε πω, πω Ο Δημήτρη, καλό παιδί, βρε παιδί μου, φιλότιμο. Ο λόγο του σπαθεί κτλ, κτλ. Τώρα τι λένε, Ο Δημήτρη έχει ένα σπίτι, έχει ένα αυτοκίνητο. Τι φιλιππινόζω την είδω, Λέει κανεί αναφέροντα αν έχει φιλότιμο, στο αν, αν είσαι δίκαιο, στο ναι. αν είσαι. Τίποτα από αυτά, έτσι. Πάντω οφείλουμε να πούμε ότι ο Ζήριανο έχει ένα βιβλίο το οποίο είναι ευκόλως κατανοητό και από την yeah. Κουτσοβαγγέλενα. Yeah. Δηλαδή είναι απίστευτο το πράγμα που έχει κάνει, είναι έγκλημα στην επιστήμη. Yeah. Θα πρέπει να του πάρουν επίσης με τα πτυχία πίσω. Yeah. Δεν είναι να τα συζητήσουν όλα πίσω. Ε, από και Κουτσοβαγγέλενα να καταλαβαίνει το συντάγμα. Και τους συνταγματολόγους έχει... τους έχουμε. Και επίσης έχει κάνει και το εξή, δεν θα το βρείτε στα βιβλιοπολεία, είναι εκδόσεις ως ελώτον. Ο σελότο, οπότε ε, στην ιστοσελίδα μπαίνετε και μπορείτε να κάνετε την παραγγελία με αυτόν τον τρόπο. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε, δούμε και τρόπο προφέρεις... να είναι. Ωραία, γιατί. Να είναι... υπάρχει και σε βιβλιοπολείο. Τουλάχιστον ένα βιβλιοπωλείο να υπάρχει. Ωραία, πρέπει. Λοιπόν, το συμβόλαιο τη υποταγή, επάμ και ενώ τη λέξη όνομά σα, στο 54344. Πάμε σε βελτιωτήσω. Mm -hmm. Λοιπόν, για να μην λέτε ότι δεν παίζουμε και κομμάτια που μα κάνουν παραγγελίε, αυτό ήταν η παραγγελία του ακράτη. Λοιπόν, active member, έξω από την πόρτα μα. Εδώ εκπομπή ΑΕ, στις 2.30 θα είμαστε μαζί και σήμερα, όπως κάθε μέρα βέβαια. Το ραντεβού μας μία με 2.30, εδώ στον ΝΑΤΕΘΕΜΣ, σε 90,6, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Ε, λέγαμε ότι πριν κάνουμε αυτή τη διακοπή... Ήδη σου είπα ότι όλο αυτό το πολιτικό κατεστημένο λειτουργεί περιμένοντας την άνοιξη εκλογέ. Και βλέπει λοιπόν όλες οι διεργασίε. Ξέχασα να σου πω, το είχα στο μυαλό μου από χθε, ότι το Σαββατοκύριακο δεν ήταν μόνο η συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, οι διεργασίε, το ΚΟΚΟΕ που προκήρυξε το συνέδριο, αλλά ήταν και ένα Σαββατοκύριακο restart για τη δράση. Τι ετοιμάζετε τη δράση? Του μάνου. Ναι, υπάρχει. Μόνο η Μάνος. Μονόμανος. Είναι όλα, όλοι μαζί και μόνος και μάνος ανάλογα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω, δεν ξέρω γιατί γελάς, είναι ένα κόμμα τέλος πάντων το οποίο φιλοδοξεί, είναι... φιλοδοξεί να μεταβληθεί τελεία. σε κεντρικό πολιτικό φορέα που θα εκφράσει τη συνένωση και συνεργασία. Και ο Μάνος ήτανε μονίμος τελεία και παύλα. Ναι, Ποτέ λοιπόν. κόμμα. Όμως, υπήρχαν και πολύ προσκεκλημένοι ναι, από το μεταρρυθμιστικό χώρο, το όπως λέει το ρεπορτάζ. Το κόμμα τι πρεσβεύει αυτό το κύριο το πράγμα, το κόμμα Θα σου το πω μετά, αυτό. γιατί από τα πρώτα έτσι πολύ σημαντικά στοιχεία είναι 12 σημεία για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, αλλά είναι ένα κόμμα επιχειρηματικότητας. Το κόμμα το, Λομα... το Λαμόγειων. Ναι, αυτό το λε εσύ τώρα. Το κόμμα των επενδυτών, των, ναι. επιχειρηματών, των επιχειρηματιών. Πώς θα φάμε περισσότερα από αυτό που τρώγαμε μέχρι χθε. Λοιπόν, ναι. η δράση, λέει και δράση εξάλλου το όνομά της, τα λέει ναι, ναι. Λοιπόν, ανάμεσα λοιπόν στους καλεσμένους που πήγαν και μίλησαν, έτσι. Ο ανεξάρτητο Ευρωβουλευτή κ. Κυλακάκη. Ο κ. Τζίμερο, αλλά κ. Τζίμερο με τον κ. Μανουένα, δεν είναι. Μαζί δεν είναι, δεν έχει κάνει συνεργαστεί. Λοιπόν, α, ο κ. Γρηγόρη Βαλιανάτο, τη Φιλελεύθερη Συμμαχία. Ο κ. Χρυσόγελο και Δημαρά, από του Οικολόγου Πράσινου. Ο, ο κ. Νίκο Μπίστη και Ματσαγκάνη, από τη Δημαρ. Αυτό ο Μπίστη πια έχει καταντήσει ναι, Παντού είναι. πάει, όπου έχει καφέ. Καλαϊτζόπλου, από του Δημοκρατικού κύριο Παπαδόπουλο από τη Δυναμική Ελλάδα και επίσης τώρα και κάποιοι άτσιοι διάφοροι, ο κ. Αλεξάκος, Προξο... Προκοπάκης, Σαραντόπλος, Τσιατσιάμις και ο συγγραφέα Χομενίδης. Ναι, είναι το αφάγκατε... mm. της, το των σημερινών βάφενεσές του Δεδορτουράιχ. Mm. Για να συζητάμε για του νεότερους που δεν ξέρουν τι είναι τα βάφενεσές, είναι οι τόπιοι δοσύλλογοι, οι οποίοι ε, ε, φορούσαν τον Αγγυλωτό, τα χαρακτηριστικά των ΕΣΕΣ και πολεμούσαν δίπλα στα θετικά ΕΣΕΣ για την Πολύ. επιβολή του του ΡΑΙΧ. Αυτή είναι τα σύγχρονα βάφεν ΕΣΕΣ. Πάντως εγώ βλέπω εδώ τις προτάσεις τους για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη mm -hmm. που είναι τα σημαντικά εργαλεία mm -hmm. για να βγούμε από την ύφεση όπως μας λένε. Χρειάζεται συνταγματική και νομοθετική κατοχύρωση των νέων επενδύσεων με χρήση ξένου δικαίου. Ε? Το δικό να μπορεί να τα παίρνει και να φεύγει. Τώρα είναι δυνατό να του ζητά φόρου, να του ζητά να αμείβει κανονικά του εργαζόμενου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Καταρχήν εμεί δεν έχουμε καθιερώσει το ότι ο εργαζόμενο έχει πάψει να υφίσταται και υπάρχει στη θέση του ο oh, ωφελούμενο. Λοιπόν, καταργώ τη σου, λέγα, χαζά, δεν ασχολούμαστε άλλο. Μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα oh. από το φίλο το χρήστο και θα ασχοληθούμε με αυτό. Oh. Διότι αυτά δεν είναι, λοιπόν. Να σε καλά, Χρήστο, περαστικά καταρχά. Μονόμανο, το... Μάνο. Ναι, ναι, ναι, θα πάμε στο Χρήστο που πατήσει και θα καταλάβει και γιατί. Λέει, παιδιά, σας ακούω από το σπίτι. Βγήκα χθε από το νοσοκομείο, έκανα εγχείρηση χολής, Μου βγάλαν τη χολή η πολιτική, αλλά θα έρθει η σειρά του. Μαζί σου. Λοιπόν, στο διάδρομο του νοσοκομείου μιλούσαν για τη συντακτική εθνοσυνέλευση. Στο διάδρομο. Στο διάδρομο, απλά δηλαδή. Δεν το περίμενα αυτό. Το κακό ήταν ότι δεν μπορούσα να σηκωθώ να τη συζήτηση. <laughs> το ο Χρήστο, φοβερός. <laughs> αυτό είναι το χειρότερο απ, απ, απ, απ, απ' όλα. Απ γιατί φαίνεται, και λέει... εγώ του άμουρα, θα είχα <laughs> Ναι, Να έχει τους πόνους, έχεις... <laughs> λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, λέει, έχει πάρει διαστάσεις στο θέμα και είναι τουλάχιστον ευχάριστο. Λοιπόν, για όσους... νοσοκομείο, α... α... α... α... γιατί... Χρήστο, <laughs> Γιατί πέφτουνε... Όχι, μόνο λοιπόν, δεν πριμακτός στα μηνύματα, ας πούμε, το πώς θα το καταφέρουμε το επόμενο τετράμινο, ας πούμε το μέχρι την Άνοιξη. Να πώς θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή, μην υποτιμάμε mm -hmm. την κουβέντα που γίνεται στην κοινωνία. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή συζητάει αυτά τα πράγματα που συζητάμε και εμείς. Δεν είναι κάτι το διαφορετικό από μας. Λοιπόν, και λέω το εξή επειδή ξέρω ότι με ακούνευα από πάρα πολλά κινήματα διαφορετικά και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν ενανόμαστε λεγάμε γάμοτο. Δεν λέω τώρα, τώρα την παπαρίγα, τον τσίπρα και, ναι, και τον ναι, καμένο. Αυτούς, αυτούς. Μιλάω από κάτω εμείς, ναι. που τέλος πάντων έχουμε κοινή γλώσσα. Γιατί mm -hmm. δεν ενανόμαστε. Και να δείτε πόσο όμορφα και ωραία μετά ο λαός μπαίνει στο προσκήνιο και λύνει το θέμα. Το λύνει. Αφού ξέρουμε και με βιο τρόπο θα το κάνουμε και πώ θα το καταφέρουμε. Στον άλλα, Ποιο έχει κάνει τι 246 καταλήψει δήμων, τι 8 ή 9 καταλήψει υπουργείων, τι περιφέρειε, τι ΔΟΗ. Ποιο τι κα, yeah. καταλαμβάνει αυτέ. Η Παπαρίγα, ο Τσίπρας, ο Καμένο. Ποιο τι παίρνει. Εμεί καταλαμβάνουμε, Ο κόσμο, yeah, ο, ο, ο απλό. Yeah, λοιπόν, τόσο δύσκολο να συντονιστούμε μεταξύ μα. Πόσο θα πάρει να συντονιστούμε, ένα μήνα. Να συντονιστούμε μεταξύ μα. Δεν, δεν αλλάζει ο καθένα. Ο καθένα διτηρεί. Δηλαδή, yeah, θα έχει, πιστεύω yeah, το, τον τρόπο, yeah. την οργάνωσή του. Και εδώ απευθύνουμε από την κατάληψη του Vox. Ξέρουν τα παιδιά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι το δεν πληρώνω και όλα τα κινήματα. Γιατί δεν βρισκόμαστε αφού έχουμε κοινή λογική. Ναι. Αρκεί να πούμε το εξή. Πρώτον διαγράφω το χρέο. Δεύτερον φεύγω από το ευρώ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ναι. Και μέσα να, να αποφασίσει ο λαό. Συντακτική έθνο συνέλευση. Όλη ναι. αυτή την η ιστορία. Και με, με αυτό το πολιτικό σχέδιο. Ποιο διαφωνεί με αυτό το πολιτικό σχέδιο. Με όσου έχουμε συζητήσει. Δεν βλέπω κανένα διαφωνεί. Βάζει ο καθένα την πινελιά του. Καλό είναι αυτό. Είναι είναι κακό. Θα γίνει μια σύνθεση. Αυτό. Αλλά είναι δύσκολο. Και να δείτε μετά και να φέρουμε μέσα. Και, κατά τόπου. Υπάρχουν πάρα πολλέ πρωτοβουλίε πολιτών. Σωματεία. Σωματεία που σε έχουν το εαυτό του. Γι' αυτό λέω και άλλα τόπου. Γιατί τα κεντρικά. Α πάνε αναπάνε. Και mm. νικολό mm. mm. Λοιπόν. Λέω. Γιατί είναι δύσκολο να βρεθούμε. Πόσο θα μα πάνε να συντονιστούμε. Ένα μήνα σου λέω. Δύο. Άντε επειδή έχουμε γιοτέ τρει. <laughs> λοιπόν θέλω να δηλαδή. Mm. Γι' αυτό λέω. Με την άνοιξη. Έχουμε ξεμπερδέψει. Μπορούμε να ξεμπερδέψουμε εδάφου. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε τη χαρά να οικοδομούμε νέα, νέα Ελλάδα. Με ψωμοτήρε στην, στην αρχή δεν πειράζει. Το χαδιάρι θα είναι για τα παιδιά μα. Ναι. Ε παιδιά. ε λέω δηλαδή. Νομίζω ότι και έχει και πολύ μεγάλη σημασία γιατί ξέρει το. Ξέρει τι μα τρομάζει. Τη συντακτική αυτοσυνέλευση, ναι. Θα το πούμε Εγώ τι νιώθω. Μα είχαν επί δεκαετίε ένα σκοτεινό μπουντρούμι και υγρό. Έτσι, κλεισμένου. Τώρα ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε. Ότι όχι μόνο μπορούμε να σπάσουμε την πόρτα και να βγούμε έξω. Αλλά σκεφτόμαστε τώρα, για να σπάσουμε την πόρτα και να βγούμε έξω, αν θα μας τυφλώσει ο ήλιος και αν το δέρμα μας ξεφνικά λόγω το τι είναι, λόγω της υγρασίας και του και το σκοταδιού έχει γίνει σαν γαλακτόχορου που λένε, θα πάθουμε κανένα έγκευμα. Και Εντάξει ξέρετε να... παιδιά, yeah, τι δηλαδή, έλεος, no. να σπάσουμε τον ποντρό να να χαρούμε τις παραλίες μας. Mm -hmm. Τόσο απλό το πράγμα είναι. Και μπορούμε να το κάνουμε εμείς για πρώτη φορά και να διδάξουμε σε όλο τον κόσμο πόσο απλά μπορούν να γίνουν τα πράγματα όταν συνενοηθεί ο λαός μεταξύ του. Όταν τα κινήματα που πηγάζουν από το λαό είναι μέρος του. Να δείτε πόσο απλά γίνονται όλα. Να διδάξουμε πάλι τι σημαίνει δημοκρατία. Ξανά στην ιστορία. Γιατί έτσι ξεκινάει η δημοκρατία. Τώρα, τώρα. Γιατί κάποιοι άλλοι σκέφτονται για κυβέρνηση, προ... κυβέρνηση προσωπικότητων. Εθνική αριστίνδιν ναι. και όλα αυτά τα διάφορα τέτοια λοιπόν καλό είναι το ταχύτερο και γιατί να, να πεθάνει ο κόσμος γιατί να εξοδοθεί ο κόσμος γιατί να περάσουμε από τη διαδικασία της πως να το πούμε έτσι α, του καινούργιου ξεπολήματος με το να ψηφίσουμε τον οποιοδήποτε από αυτούς τους κερατάδες ναι. δεν γουστάρουμε αυτές τις εκλογέ δεν γουστάρουμε αυτόν τον κοινοβουλευτισμό θέλουμε δημοκρατία επιτέλους αυτό, αυτό λέμε. Αυτό όλοι κουβεντιάζει, όλο ο κόσμο κουβεντιάζει. Τι φοβό δηλαδή, μα κάνουν εντά. Τι, τι? Έδω να μα κάνουν παιδιά, αφού ξέρουμε να δεν κάνουν. Λέω πολύ απλά και στην τακτική θεατοσυνελεύση έλεο μπορούμε να μοιράσουμε μερικά βιβλία, να το διαβάσουμε όλοι μαζί, να δείτε τι ωραίο που είναι. Μπορούμε κάλλιστα ε, το, το Επανάσταση και Δίκαιο του κ. Ζουρίτσα που είναι ένα βιβλίο το οποίο ναι. θα πρέπει να το διαβάζουν όλοι, οι, όλοι όσοι βγάζουν νομική σχολή. Mm -hmm. Εντάξει, να το διαβάσουν όλοι. Σγουρίτσας, δεν λέμε, λέμε το, το, το, το παστατικό μυαλό α πούμε. Τίποτα. Ένας άνθρωπος συνταγματολόγος ο οποίος ήταν και υπέρ της μοναρχίας mm. έβγαλε ένα τέτοιο βιβλίο. Που λέει πρωτογενός πόσο λαός μπορεί να οικοδομήσει το, το σπίτι του. Δεν mm. λέω mm. Έτσι λέει για τις πηγές γιατί μας τις ζητάνε πάντα. Βιβλία, οι ακροδεξιάς μας είναι... Είναι δύσκολο, είναι, να τόσο. είναι το Είναι νομίζω, του 26. Το βιβλίο. Λοιπόν, αλλά δεν είναι δύσκολο να το ναι. Το αμάκουρ ναι. τα παιδιά α πούμε που σχεδίζονται με αυτά, είναι πολύ εύκολο να το αναπαράγουμε το παρά, για να το δώσουμε σε ηλεκτρονική μορφή. Να, πολύ ωραία. Δηλαδή είναι κάτι ωραία, να Δηλαδή ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι ξένο σε εμάς. τροφή πραγματικά. Επειδή έχει εξαμερικανιστεί και έξευρωπαϊστεί εξ η, η πνευματική ε, η πνευματική ζωή στην Ελλάδα έχουμε χάσει το ότι εμεί Σαν λαό, λόγω των αγώνων του και όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε αφήσει ανεξίτητα αποτυπώματα στη δική μα επιστημοσύνη. Mm -hmm. Ειδικά στι κοινωνικέ επιστήμε. Δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά. Γι' αυτό και με βλέπετε τόσο σίγουρο και με τέτοια, με τέτοια κατηγορηματικότητα να μιλάω για δεσμένα πράγματα. Γιατί ξέρω ότι η βιβλιογραφία υπάρχει πίσω. Και αυτή η βιβλιογραφία τι απηχεί σε έναν ολόκληρο λαό που αυτό ήταν το κίνητρο για να παραχθεί αυτή η επιστημονική βιβλιογραφία. Mm -hmm. Σε πολλά είμαστε πολύ μπροστά. Γιατί είχαμε εξανάγκη να το χειριστούμε το θέμα. Εξανάγκη. Άμα έχει τέσσερι τακτικέ εθνοσυνελεύσει στην ιστορία σου, όταν στη Γαλλία έχει μία. Ναι. Σε ολόκληρη Γαλλία, από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση το 1889, με μία έχει. Mm. Ε, ε, τούτο εδώ ο, ο τόπο, α πούμε. Έβγαλε ε, τέσσερι τακτικέ και τρει επαναστατικέ. Mm -hmm. Σε συνδίκη, δηλαδή, την επανάσταση του κομπέρα δηλαδή, δηλαδή, το φαντάζεσαι α πούμε. Είναι που ήταν ποτέ δυνατό οι νομοδηγάσκαλοι του να μην έχουν να μην το έχουν ξεσκονίσει το θέμα. Είναι στο DNA μας. Είναι, είναι, δηλαδή είναι... γι' αυτό το θέλουμε και γι' αυτό τώρα χρήστε και εσύ α πούμε το είδες, το στο νοσοκομείο και απλώς ο κόσμος. δεν είναι στο DNA μας. Το θέλει ο, ο λαός. Το φαντάζεσαι α πούμε. Εγώ μου. μερικές φορές μερικές, μερικές, σε ομιλίες τους βλέπω αυτούς που ρωτάνε α πούμε για πράγματα τους βλέπω πώ παίζει το μάτι τους. Καταλαβαίνω ότι εκείνη την ώρα φαντάζονται το πώ θα είναι. Το φέρνουν μπροστά τους δηλαδή. Έτσι και όταν το φέρνουν μπροστά, μπροστά τους, ναι, όχι ναι. ο οργασμός, ούτε ο αργασμός της κόκκινης αγελάδας δεν φτάνει. <laughs> δηλαδή μιλάμε για απίστευτο πράγμα, γιατί το, το, το, το τι δυνατότητα σου παρέχει, mm -hmm. είναι τρομερό. Κάτσε και σκέψου το μόνο λίγο. Βλέπεις α, κάτι που είχες θέσει γενικά ε, πολύ παλαιότερα εννοώ. Πώς και ίσως παλαιότερα αρκετός κόσμος λέγε τώρα, ρε παιδί μου, τι μας λες, εδώ και εγώ είμαστε συντακτική εθνοσυνέλευση και μπορεί να είναι αυτό απάντηση. Ε, πώς τώρα με το πλήρωμα του χρόνου, πώς οριμάζουν οι συνθήκες και πλέον ε, από στόμα σε στόμα ο κόσμος συνδυτοποιεί ότι αυτή είναι η επιλογή που έχει μπροστά του, αν θέλει να αλλάξει τα πράγματα. Και deck. δεν έχει να περιμένει τίποτε άλλο από αυτό το yep. ρίξι, σύψη και όλα τα σχετικά. Βέβαια. κοιτάξτε, δεν είναι πραγματικά ιστορικά βαρύγορο, αλλά μην πω τίποτα πιο εντυπωσιακό, α πούμε. Το γεγονό ότι θα είναι η ειδική μα γενιά mm. που θα φτιάξει την 5η τακτική εθνοσυνέλευση, συντακτική εθνοσυνέλευση, που θα είναι και η καλύτερη από όλε, γιατί θα κατοχυρώσει τη δημοκρατία σε αυτό το χώρο. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι η δική μα γενιά θα κάνει κάτι τόσο μεγαλειώδης για τις επόμενες. Δηλαδή, ξέρεις, το οφείλει. Α, αυτό θέλω ξέρεις, να πω. εκτός όλων των άλλων, θα γίνουμε τόπος προορισμού. Τόπος προορισμού, απόλο όλο τον πλανήτη. Να. Γιατί όλοι οι <σκένλω> θα ψάχνουν <σκένλω> να βρουν... Τι κάνανε, τι τρελή έγινε δηλαδή. Αντί για τον Οβελέξη που θα λέει, είναι τρελή αυτοί οι Ρωμαί, θα είναι τρελή αυτή η έγινε, θα τι κάνανε. Και το πώ το κάνανε και τον τρόπο yeah. που το κατορθώσανε το κατ το κατ το τόσο, έρχεται τόσο φυσικά στον ελληνικό λαό που το απέδειξε στι πλατείε τον τρόπο που, που το χειραγώγησε που μάλλον που κινητοποιήθηκε και με, με, αυτό μετά δεν τον κατέβασε κανένα άλλο κατόρθωμα. Η ανάγκη του κατέβασε. Λοιπόν και βεβαίω εκεί από τότε μάθαμε. Μάθαμε πώ να ξεμπερδεύουμε με τα κομματόσκυλα. Με του κομματικού μηχανισμού που δρούν μεταξύ μα και μα διαλύουν. Μάθαμε ποιοι αυτή. Ξέρουμε πώς θα το κάνουμε αυτή τη φορά. Και το κάνουμε μεταξύ μας. Και ξέρουμε πώς θα πετάμε στην άκρη αυτούς που μιλάνε στην Άν, στο όρμα της άμεσης δημοκρατία μόνο και μόνο για να μας καβαλήσουν από πάνω. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Ξέρουμε τις μεθόδους. Έχουμε γνωριστεί μεταξύ μας. Mm -hmm. Ξέρουμε ποιοι πραγματικοί είναι οι δημοκράτες. Άσχετα με το αν είναι αναρκικοί, κομμουνιστές, αριστεροί, δεξιοί, οτιδήποτε. Έχουμε μάθει ποιοι είναι οι που έχουν πιάσει τσαπί στο χέρι. Είναι αυτοί που έστω με το, με, με το στυλό ή με τον υπολογιστή κάνουν δουλειά, δουλεύουν, είναι μεροκαματιάδε. Είναι με τη σίγουρη ή με την παλιά. Ξέρουν τι σημαίνει μεροκάματο. Αυτοί είναι δημοκράτε. Όχι κάθε βλαμένο που το έχει στείλει το κόμμα του για να σου διαλύσει στο όνομα τη ειδωλήψεω του. Ξέρουμε να μην πλέον. Ξέρουμε πώ θα το προωθήσουμε και πώ θα περασπιστούμε αυτή την κατάκτηση, πώς θα την δημιουργήσουμε. Δεν είναι τίποτα ξένο. Αυτό με αυτή την έννοια λέω ότι είναι πάρα πολύ κοντά μας. Εγώ το σφρένομαι, πώς θα το πούμε. Και γι' αυτό με έχει τρελάνει. Να. Και νιώθεις αυτή την αισιοδοξία, το βλέπω. Λοιπόν, για το τέλος. Επειδή έχουμε κάποια ερωτήματα που ακρατεύει αυτό το θέμα, ε, σχετικά με αυτή την κίνηση του Πασόκ, ε, την πρωτοβουλία του Πασόκ ε. να τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή, αν είδαμε το σποτάκι, με ρωτάνε κάποιοι, ο Δημήτρης δεν το είδε, τον ρώτησα. Εγώ το είδα και έτσι θα σας πω τη δική μου γνώμη. Ήταν τόσο αδιάφορο που το έχω ξεχάσει. Το σκοτάκι του Πασόφιτ. Κοίταξε, αριστερά. Αν είδε το μόνο πράγμα που μου έρθει στο μυαλό είναι... Φόφι, πες με χύφη. Λοιπόν, ναι, ήταν πολύ ρε παιδί μου. Τι να σου πω τώρα. Εντελώς αδιάφορος. Εντελώς αδιάφορος. Και αλήθειας σας λέω, το έχω ξεχάσει. Εκεί καταλαβαίνω πόσο αδιάφορος. Και με ζέλος στην ε, κάποιοι λοιπόν, ε, ακορατέ πέρα από τα αστεία που κάνουμε, θέτουν τον εξή προβληματισμό και για αυτό το θέτω ιστορικά. Σου λέει αυτό που κάνει τώρα ο Βενιζέλο, ε, ε, θέτει τον προβληματισμό ότι ευνοεί επί τη ουσία τη Χρυσή Αυγή και ότι η Χρυσή Αυγή μπορεί να το χρησιμοποιήσει πέρα από Ο Βενιζέλο και... κάνει τη δουλειά του πριν εξαφανιστεί από το πολιτικό προσκήνιο, να, οριοθετεί και προσδιορίζει τη Χρυσή Αυγή ω αντισυστημικό κόμμα. Αυτό κάνει. Mm. Γιατί αφού ζητάει η πέτρα των σκανδάλων του ξεπουλήματος τη χώρα τη εθνική προδοσία να βγει εκτό νόμου όχι ο ίδιο αλλά η Χρυσή γιατί το πρώτο χώρο που θα πρέπει να βγει εκτό νόμου είναι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία έτσι λοιπόν σημαίνει άρα ο αντίπαλο πόλος η Χρυσή Αυγή πάμε στη Χρυσή Αυγή η κληρονομία που αφήνει πίσω του το εκλειπών Πασόκ είναι η Χρυσή Αυγή μπράβο παιδιά τα μου ο έχει μια αριστερά η οποία δίνει τίποτα άλλο παρά το alter ego της Χρυσής Αυγής. οπότε τελειώσαμε. Ε, δεν τελειώσαμε. Τώρα αρχίζουμε. αρχίζουμε. Και τώρα θα μας δείτε από την Καλή και από την Ανάποδη. Ήθε σήμερα ότι στα γραφεία του ασπρόπηγου της Χρυσής Αυγής τοποδοτήθηκε από μου. Πες με κασυδιάρη. Ναι τέλος πάντων. Θα δούμε τώρα. Και ε, θα... καλά τώρα τι κάνει νιά στο ως τα κεραμίδια το γνωστό παιχνίδι Συγγνώμη, τι που κάνει νιά ονιά ως τα κεραμίδια Που γνωρίζουν πολύ καλά αυτή η του παρακράτη. Τι κάνει νιά στο ως Είμαι καρακάρα. σίγουρος, ο κύριος Κασιδιάρης θα μας πει <laughs> ναι. Ότι είναι σκύλος που μαθαίνει ξένες γλώσσες Λοιπόν Εδώ θα σας χαιρετήσουμε θα σας αποχαιρετήσουμε, θα δώσουμε το μικρόφωνο στον κύριο Πότσαρη, στον RTFM 90,6, μείνετε συντονισμένοι. Ε, εσείς που μας ακούτε και πολλοί από σας θα μας ακούσετε και στη συνέχεια, από το αρχείο της εκπομπής ξέρω ότι πάρα πολλοί ε, δεν μπορούν αυτή την ώρα να συντονιστούν στο ραδιόφωνο και πολλοί κόσμος. Το βλέπω εγώ στη συνέχεια. Μα στείλουν και email μηνύματα. Μα ακούνε το απόγευμα από το αρχείο τη εκπομπή. Πάνε στην ιστοσελίδα. Με έχουν πέσει και όλα να το πούμε το κα... Με έχουν πέσει για να παραλαμβάνε την εκπομπή. Γιατί με έχουν τρελάνει και δεν. Ναι, ε... δεν εξαρτάται από εμά. Αυτό θέλω ε... να πω δηλαδή. Δεν είναι δικό μας. το Για επανάληψη τη εκπομπή. Άλλη ώρα, να το ξέρω. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλό, φίλοι και φίλοι. Ε, μέχρι αν αυτό μπορεί να συμβεί υπάρχει πάντα η στοσυλία της εκπομπής εκπομπή για εσάς που δεν μπορείτε αυτή την ώρα να συντονιστείτε στο ραβιόφωνο και να μας ακούσετε ε, μπορείτε να μας ακούσετε την ώρα που ε, ο, βολεύ, σας βολεύει Λοιπόν, στο 54 συμμετέχετε στο διαγωνισμό για το βιβλίο το Συμβόλαιο τη Υποταγής πάμε και ενώ τη λέξη βιβλίο και το όνομά σας και αποστολή στο 543-44 αύριο Τετάρτη Θεού θέλω τους, θα είμαστε πάλι εδώ, στη Μία το μεσημέρι, Δημήρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.